Ριμπούτ Λοιπόν, όπα, είμαστε νομίζω πολύ δυνατά. Καλησπέρα σας, ε, είστε συντονισμένοι στο radioreboot.gr ε, και θα ξεκινήσει τώρα μια εκπομπή, ξεκινάμε καλεσμένου καλεσμένους ε, μια εκπομπή η οποία θα μας ταξιδέψει 15 χρόνια πίσω με διάφορες αναμνήσεις ε, από το Δεκέμβριο του 2008 και βασικά καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ ωραία, ακούγεστε όλοι mm. και θα σας ζητήσω όταν μιλάτε να είστε και πιο, δυνατά, πιο κοντά στο μικρόφωνο να σας ακούω έτσι δυναμικά για να ακουστούν οι φωνές, οι φωνές όλων mm. Να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή Παρίας η οποία πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 4 με 6 Σήμερα έγινε μια μικρή αλλαγή, το κάναμε 4 και μισή για διάφορους λόγους αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι μας ακούτε σήμερα ζωντανά να κάνουμε μια, όπως είπαμε, θεματική η οποία δεν είναι εδώ έτσι να κάνει τρομερές αναλύσεις ακαδημαϊκές, papers, κοινωνικοπολιτικέ ή δεν είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε στοιχιώσει τον κίνη ή διάφορα άλλα πολιτικά σημεία θα μπορούσε κιόλας. Ε, ήρθαμε να κάνουμε μια εκπομπή την οποία θα χωρίσουμε σε τρία μέρη ε, Δεν είναι ανάγκη να πω από τώρα το σκελετό θα το, ε, θα το βρούμε στη συνέχεια Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι από αδιέξοδο το soundtrack για οδομαχίες Μην ξεχνάμε ότι οι μπάτσοι σκοτώνουν παιδιά δεκαετίες τώρα ε, Αυτό το κομμάτι π.χ. γράφτηκε ενώ είχε βγει το άλμου για το θάνατο τότε του Μιχάλη Καλτεζά από το Μελίστα, ο οποίο αν θυμάμαι καλά έχει αυθωθεί, όπως και ο Κορκονέας έκανε κάποια χρόνια μέσα και τώρα είναι ψάλτης κάπου στη Μεσσηνία νομίζω, πάντα η εκκλησία είναι χέρι-χέρι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ε, να πούμε δύο πράγματα πριν ξεκινήσει η κουβέντα αυτή. Να πούμε ότι, όπως είπα πριν, δεν θα κάνουμε κάποια τρομερή ανάλυση τι και πώς. Αυτά εδώ τα αφήνουμε. Όποιος θέλει βασικά να ψάξει στο διαδίκτυο και διάφορες ε, Μαρκοσκελής αναλύσεις ανάλογα από την πολιτική ε, οπτική γωνία του καθενός, τα βρει διάφορα. Ε, τώρα, εμείς αρχικά ο σκοπός μας και ο στόχο σήμερα είναι αρχικά να μιλήσουν άτομα τα οποία έτσι έδρασαν ή ήταν κοντά σε όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικά δυναμικό γεγονός και θα εξηγήσουμε και πιο μετά για ποιο λόγο. Και να πούμε ότι προφανώς δεν είναι πάντα σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που έχουν εχαθεί από την αστυνομική βία, γιατί αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Έτσι οι διάφοροι άνθρωποι δεν σταματάνε στα σήματα της αστυνομία και πυροβολούνται. Άρα είναι ένα διαχρονικό ζήτημα της αστυνομικής βίας, το οποίο δεν είμαστε εδώ να το αναλύσουμε. Θα επιστρέψουμε λοιπόν 15 χρόνια πριν να ξεκινήσουμε μια περιήγηση στις ε, πρώτες μέρες, ε, βασικά από την πρώτη στιγμή και δεν ξέρω ποιος είναι έτοιμος περισσότερο να, ή έτοιμο ή έτοιμο να ξεκινήσει. Την, τη διαδικασία Λοιπόν θα πάμε αρχικά στην Κατερίνα Καλησπέρα Η οποία ήταν μια φοιτήτρια που, της εποχής Την οποία έτσι έχουμε και γνωριζόμαστε τουλάχιστον Και λοιπόν Κατερίνα Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μας πει και εσύ Πώς ξεκίνησε, πώς το έμαθες Τι έγινε Και θα, θα, το, θα το επεκτείνουμε μετά Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να, βρε, να βρίσκομαι σε αυτή την ιστορική έτσι, εκπομπή. Έχει ιστορικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Γιατί συνειδητοποίησα και εγώ ότι σιγά σιγά τα ξεχνάμε όλα αυτά που γίνανε τόσα χρόνια πριν. Έρχεται η καθημερινότητα, τα νέα γεγονότα, τα οποία έρχονται και συμπυκνώνονται, συσσωρεύονται με όλα αυτά που ζούμε στο σήμερα. Αλλά έχει νομίζω τεράστια σημασία να βλέπουμε και από πού ξεκίνησε αυτό το σήμερα. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ ήμουνα λίγο σε κατάσταση να βγω να μην βγω, περίμενα λίγο τηλέφωνα να δούμε τι θα κάνουμε. Ε, και ξαφνικά, μία φίλη μου, έτσι όχι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη, αλλά ήξερε ότι εγώ ασχολούμαι με αυτά, ε, με παίρνει τηλέφωνο μου λέει «Πού είσαι, εδώ γίνεται χαμός, είμαι εξάρχη, εδώ γίνεται χαμός, κάτι έχει γίνει, κάποιον έχουν τραυματίσει, οι αστυνομικές δυνάμεις». Ε, Τη λέω όντω, για παίζουμε παραπάνω». Μου λέει δεν ξέρω παραπάνω πράγματα, αυτό. Με παίρνει δεύτερο άτομο τηλέφωνο, ήμουν τότε στο, σε ένα στέκι σε μια έτσι, πανεστημιακή σχολή, με παίρνει άτομο από το στέκι τηλέφωνο που ήταν στα εξάρχη εκείνη την ώρα, μου λέει όντω μου λέει, έχει τραυματιστεί κάποιο, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε αν είναι καλά, τον πήρε το νοσοκομείο, δεν ανέπνεε πάντως όταν τον πήρανε και λέω, τάξι τι έχει γίνει, λέω. έχει αρχίσει να ανησυχώ σιγά σιγά. Ε, οπότε, ε, αντανακλαστικά, όπως και όλοι μα τότε, νομίζω, ε, δεν είχε βγει τίποτα στο in τη media ας πούμε και τέτοια πράγματα. Κατεβήκαμε όλοι στον στο στη φωλιά μας εκεί των πολιτικοποιημένων ανθρώπων ε, του αντιεξουστικού χώρου. Το πρώτο βράδυ, όλα αυτά. Το πρώτο, ναι, ναι, τι πρώτε ώρε. Ε, εν τω μεταξύ ήμουνα μέσα, ήμουν, μέσα στο λεωφορείο και σκεφτόμουνα ότι κοίτα όλο αυτό τον κόσμο κύριο δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν τι θα γίνει σήμερα. Μόνο εσύ το ξέρεις. Εντάξει πήρα τηλέφωνο τον αδερφό μου, του λέω γίνα τώρα σπίτι, του λέω και ε, μπες στο ίντερνετ να δει τι γίνεται να μου λες και τι βγαίνει στο ίντερνετ και τέτοια. Οπότε σιγά σιγά μαζευόμαστε όλοι που ήταν στο κίνη. Εγώ εν τω μεταξύ να σας πω ότι το παιδί το ήξερα ότι ήταν έτσι στη νεολαία μια ε, συνέλευσή μα ε, και δεν είχαμε καταλάβει ποιο ήταν. Δηλαδή, ήταν ένα από τα πιτσίρικα μα, εγώ δεν είχα καταλάβει ποιο είναι. Οπότε, κάπω προσπαθούσα να καταλάβω ποιο ήταν από τηλέφωνα. Ε, και με το πρώτο πράγμα λοιπόν που έγινε με το που έφτασα στο, στο Πολυτεχνείο είναι να κοιτάω ένα-ένα τα πιτσίρικα να βλέπω παιδιά ποιο είναι ζωντανό. Γιατί μέσα στο λεωφορεία έμαθα ότι το παιδί κατέληξε. Εντάξει, ήταν οι, τα συνστήματα μου πάρα πολύ άσχημα και ανάμυκτα εκείνη τη στιγμή, θλίψη, οργή. Ε, οπότε συγκεντρώναμαστε όλοι στην κίνηση. αρχίζουμε και συζητάμε τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, όλα αυτά τα πράγματα και απλά μα πρόλαβαν τα γεγονότα, γιατί εκεί που συζητάγαμε και άρχιζαν ο κόσμο λίγο να τσακώνεται κλπ, ε, ήρθαν τα ΜΑΤ, πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, οπότε από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ε, κάτι το οποίο διήρκεσε μέχρι το πρωί βασικά ήταν οι συγκρούσεις στο Πολυτεχνείο και μάλιστα αυτό το πρώτο τραγούδι έτσι που ακούσαμε σήμερα και ήταν η δικιά μου επιλογή είναι από εκείνες τις ώρες, επειδή είχαμε βάλει και μουσική κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και ένα τα, έτσι, μια πολύ καλή επιλογή που είχαμε κάνει τότε, τη θεωρώ πολύ έτσι, ε, πετυχημένη, ήταν και αυτό το τραγούδι, το soundtrack για ο γιατί αυτό γινόταν όλο το βράδυ, είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος, ορδές κόσμου, που είχαν πλαισιώσει έτσι το γεγονός. Βέβαια, όπως θα πω και για τις επόμενες μέρες, ο κόσμος αυτός πολλές φορές ήταν ανίδεος για το τι είχε πραγματικά γίνει, είχε έρθει για το πλιάτσικο, εντάξει, να μιλήσω ότι είχε συμβεί και πάρα πολύ πλιάτσικο εκείνες τις ημέρες. Γενικά, αυτό που θα επαναλαμβάνω και σε όλη την εκπομπή είναι ότι μας ξεπέρασαν τα γεγονότα, Σίγουρα και όλες αυτές οι κουβέντες νομίζω ότι θα γίνει και τύπος. Εδώ έξω πετροβολούν και διώχνουν του μπάτσου από, από το μισό χιλιόμετρο. Ε. Πρέπει να τέτοια. Ωραία. Ε, πάμε και στους υπόλοιπους εδώ στο ραδιόφωνο Να πούμε έστω για την πρώτη μέρα και θα το πάμε έτσι σιγά-σιγά. Γιατί οι πρώτες μέρες ήταν πολύ δυναμικές. Ε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, είσαι η πρώτη μαθήτρια για σήμερα. Είμαι η πρώτη μαθήτρια, είμαι σήμερα 30 χρονών, όσο θα ήταν και ο Αλεξάνδρος Γρηγορόπουλος. Ε, πηγαίναμε τότε πρώτη ηλικίου. Εγώ δεν ήμουνα ενεργή πολιτικά, ούτε είχα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα ε, μέχρι τότε. Θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ ήταν ε, το Σάββατο ε, μιας γιορτής του Αγίου Νικολάου και στο σπίτι μας... Ε, ήμουνα στο σπίτι δηλαδή, ε, είχαμε κάποια γιορτή, είχαμε κάποιους καλεσμένους, τελος πάντων των γονιών μου και αυτά mm. και θυμάμαι ότι ήταν γύρω στα μεσάνυχτα, λίγο πιο μετά, όταν ε, συμμαζεύαμε με τη μητέρα μου και ε, ε, ακούστηκε από την ανοιχτή τηλεόραση το έκτακτο δελτίο και κάθεσα όρθια μπροστά στην τηλεόραση να δω τι είχε συμβεί και μαθαίνω ότι κάποιος, ας πούμε, νομίζω είχε μαθευτεί ότι ήταν 15 χρονών, αλλά όχι ότι ήταν νεκρός ακόμα, σίγουρα, ε, από όπλο της αστυνομίας. Και θυμάμαι ότι σοκαρίστηκα πάρα πολύ, γιατί θυμάμαι ότι ήταν ένα βάρος και ένα άδειασμα ταυτόχρονα στο στομάχι μου, γιατί... Γιατί ένιωσα ότι κάπως προσωποποιείται στη δική μου ηλικία όλη αυτή η βία που μέχρι στιγμής εμείς τότε η δικιά μας γενιά δεν το είχαμε βιώσει με αυτόν τον τρόπο ε, και ήταν ένα σοκ και μια ας πούμε αφορμή για να μάθουμε και εμείς ε, μετέπειτα με αφορμή αυτή τη δολοφονία και τις προηγούμενες που είχαν γίνει και ανέφερες και εσύ στην αρχή της εκπομπής δεν ε, ξέρεις μέχρι τότε ποιοι για το θάνατο του όχι ε, όχι δεν ήξερα του okay. Okay. δεν ήξερα και, και γενικά οι αναζητήσεις και οι συζητήσεις, ας πούμε, μέχρι τότε με ε, συμμαθήτριες, συμμαθητές ε, αφορούσε μια γενικότερη, ας πούμε, ε, κατάσταση οικονομικής της χέριας περισσότερο που εφάπτεται βέβαια και στο, στο πολιτικό γίγνεσθε, έτσι τις εποχής, εννοείται. Νιώθαμε μια πίεση, μια, μια καταπίεση κάπως τέλο πάντων, αλλά από εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι αρχίσαμε να, είμαστε, να γινόμαστε ενσυνείδητοι περισσότερο ε, της βίας και της κατάστασης που θα ερχόταν και, ε, και τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Να σε ρωτήσω, νομίζω στην τηλεόραση τη, τα πρώτα έκτακτα λέγανε κλασικά ε, όχι για το ποδόσφαιρο όπως λέγανε με τον Κιλάπη, τον σκότωσε για την μπάλα. Είχανε πει ότι... Ε, μετά από μεγάλη επίθεση καταδρομική επίθεση άγνωστον αγνώστων σε, σε περιπολικό, σε περιπολικό ε, αμύνθηκε ένας κάπως ε, λέγανε ότι όλο αυτό είχε ξεκινήσει ότι ήταν με κίνδυνο τις ζωέ τους η αστυνομική τύπου και ένας ε, πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό έξω και εξωστρακίστηκε σφαίρα που είπε μετά ο δικηγόρο, mm. ο Κούγιας mm. και όλο το συνάφι. Θυμάσαι κάτι άλλο από την πρώτη μέρα για να πάμε και στον εργαζόμενο. Ε, όχι, δεν θυμάμαι. Το πιο δυνατό πάντως ήταν, το είπες από μόνο ναι. ένα βάρος. Ήταν, ναι, ένα, ένα βάρος και άδειασμα, ένα σοκ που εκείνη τη στιγμή. Οκ. Okay. Ε, τώρα θα μας μιλήσει και ένας εργαζόμενος για να έχει και κάποιο ενδιαφέρον έτσι... Θα πάμε κάπως μέρα-μέρα ή τουλάχιστον χρονική περίοδο... να μιλάω καθένα στις αναμνήσεις του κάπως. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ε, εγώ βασικά εκείνη τη, την ημέρα τη θυμάμαι χαρακτηριστικά... γιατί ήταν από τις ε, λίγες έτσι, νύχτες που πέφτω νωρίς για ύπνο. Η συγκεκριμένη μερα είχα πέσει πολύ νωρίς για ύπνο. Ήτανε Σάββατο, η γιορτή του Αγίου Νικολάου... και για κάποιο λόγο ας πούμε... Δεν ένιωθα και πολύ ότι ήθελα να κοινωνικοποιηθώ και αυτά και κουράσει λόγω δουλειάς και είχα πέσει νωρίς για ύπνο. Οπότε, ουσιαστικά, ε, το πρωί όταν ξύπνησα... Ωραία, κάνεις την εισαγωγή για τη δεύτερη μέρα. Ναι, πολύ ναι. καλά. Ουσιαστικά, το πρωί όταν ξύπνησα και ε, ε, είδα στην τηλεόραση τις ειδήσεις, ε, ήδη ήταν νεκρός ο Αλέξης Ουρορόπουλος, δολοφονημένος από τους ένστολους, ε, και ήδη είχαν γίνει, είχαν προηγηθεί από την προηγούμενη, την προηγούμενη νύχτα επεισόδια ε, στα εξαρχία κυρίως, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή των εξαρχείων τα οποία ακολούθησαν βέβαια τις επόμενες μέρες και πήραν την έκταση ε, που πήρανε. Ε, αυτά βασικά, δηλαδή από την πρώτη μέρα εγώ δεν είχα πολύ συμμετοχή τόσο γιατί εντάξει την επόμενη, ας πούμε, ξεκίνησα να έρχομαι λίγο σε επαφή με την πραγματικότητα και την κατάσταση. Οκ. Okay. Αν δεν έχεις κάτι για την πρώτη μέρα, ίσω ο νέος αυξη... <laughs> <laughs> έκανε Φέρας. την αύξηση του. Ο μαθητής να μας πει αν έχει κάποιες... Okay. Αρχικά, καλησπέρα. καλησπέρα. Ε, μόνο αυτό ναι, θα μιλάει λίγο πιο κοντά. Τέλεια. Yeah, ε, ε, ακούγεσαι για να δω. Ένα Ένα... Λίγο πιο δυνατά και πιο κοντά. Yeah. Τέλεια. Okay. Ε, λοιπόν... Έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή, ε, είχε κίνηση το δρόμο το ξέρω ναι. Έτσι, Είναι η Αθήνα πολιορκήτα από τουρίστες, αλλά και το, από το γιορτινό πνεύμα το... <laughs> το οποίο έχει και σημασία για 15 χρόνια πριν Γιατί να χαλάστη τη φιέστα του καπιταλισμού δηλαδή το Δεκέμβρη ε, Σημαίνει πάρα πολλά Εξού και η φωτογραφία που χρησιμοποίησαμε για την ανάρτηση Που είναι κάποιε κούκλες σε μια βιτρίνα που καίγονται έτσι, το οποίο είναι εξαιρετικά συμβολικό. Καθένας μπορεί να κάνει τους δικούς του συμβολισμούς. Λοιπόν, εσύ την πρώτη μέρα το έμαθες το πρώτο βράδυ το ίδιο mm. τη δολοφονίας. Το έμαθα εκείνο το, το βράδυ. Οκ. Okay. Ε, <laughs> έχεις Έχει κάποιε αμνήστημά σε κάτι συγκεκριμένο, πώς το άκουσες, πώς ένιωσε, αν μίλησες με άλλο κόσμο... Mm. Ε, έχω ήδη πει να ξέρεις ότι σε πήρε τηλέφωνο ε, γύρνα σπίτι και πες στη τη media, σε παρακαλώ. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτά τα λέμε μπορούμε να τα πούμε. Ναι, ε, από καίον το βράδυ, ναι, ήταν μία ώρα μετά και μου το μου το έχεις πει. Μία ανησυχία θυμάμαι, έτσι, στην αιωλέα. Τότε είχα βγει κιόλας κάπου σαν νότια. Ε, Τι ταξί σου να τότε. πρώτη ηλικίου, δευτέρα κάπου εκεί. Οκ. Okay. Ούτε που θυμάμαι καλά. Αχ, εγώ θυμήθηκα το διάλογο, μπορώ να το πω. <laughs> λοιπόν, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, «Μιχάλη, γίνει ένα σπίτι, έχει γίνει μαλακία». Μου λέει, «Τι έγινε». Μου λέει, «Δεν μπορώ να σου πω». Μου λέει, «Δεν σαν κόσμο. Μου λέω, «Χειρότερα». Μου λέει, ε, δύρανε κάποιον». Λέω, «Χειρότερα». Και εκεί ακούω την μπάυση στο τηλέφωνο και νομίζω ότι κάπως έτσι κατάλα okay. ναι, και ήδη υπήρχε έτσι ένα, μια ανησυχία στο ζωή Δηλαδή το μάθανε σιγά σιγά. Το μάθανε και άλλα παιδιά γύρω μου. Ε, και επειδή μου είχε πει κιόλα πήγαινε ταμπούρο στο, στο σπίτι. Ήρθε και σε εσά το μήνυμα το βράδυ ότι δολοφονήθηκε. Δηλαδή πήγε κι εγώ έτσι. Το έμαθα με μήνυμα. Γιατί ήμουν έξω κι εγώ. Διασκέδαζα γιατί η γιορτή του Αγίου Νικολάου. Και μου ήρθε ένα μήνυμα. Συντροφικό, το οποίο βέβαια πήγε και σε άλλο κόσμο. Δεν ήταν να κινάσαι σε κάποια πολιτική ομάδα για να σου είχε έρθει αυτό το μήνυμα. Ο κάθε άνθρωπο που το ερχόταν ήταν στην ευχαίριά του να, το δει, να γίνει δίκτυο ώστε να στείλει και σε άλλους ανθρώπους που θα τους ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Ότι δολοφο... Το μήνυμα δεν θυμάμαι πω ήταν, αλλά το ζουμή δολοφονήθηκε 15 χρονών παιδί. Αύριο στο μουσείο όλοι 12 η ώρα κάπως... κάτι τέτοιο έλεγε το μήνυμα. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα μετά ήταν τα παρατράγουδα της τηλεόρασης τα οποία ήταν καταστράφηκε μού το βράδυ», «Καταδρομικές παντού», «Στα εξάρχια δεν πλησιάζει, «Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει». Εδώ, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουν ξεπλύνει διάφοροι πρωταγωνιστές θεοδωράκηδες αυτές τις μέρες. Δηλαδή, πολλοί πληρωμένοι δημοσιογράφοι, αδρά και όλας έχουν κάνει εκπομπές με του οι κακομοίριδες τραβήξαν εκείνη την ημέρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, όχι, έχουν γίνει αυτά και ο κόσμος τηλεόραση ουσιαστικά αυτά βλέπει. Ακούει τη φωνή της αστυνομίας ή κάποια συντηρητικής ε, θέσης αυτού του παστικού κράτου και δεν ακούει κάτι άλλο. Ε, λοιπόν, αφού έχουμε περάσει την πρώτη μέρα, το πρώτο βράδυ, νομίζω ότι, ορίστε, πες, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε για τη δεύτερη μέρα, η οποία ήταν, ε, είχε... Ε, από το πρωί συγκεντρώσει ε, για πάμε. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα μα το πούνε για την επόμενη μέρα πιο πολύ μαθητέ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με τη μαθητική πορεία. Εγώ όμω θέλω να σα πω ότι πώ να το πω, την περιαρέω ατμόσφαιρα πριν γίνει αυτό, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί στην ουσία για κατεμέ. Ε, θα πει ότι έχει ξεκινήσει από τα φθητικά να ρισπαστικοποιούνται φοιτητέ ε, γιατί πολύ το είπ, το. Το, ε, το είχαν ως συνέχεια των φοιτητικών αγώνων που γινόντουσαν ήδη πριν από δύο χρόνια έτσι με διάρκεια και είχε αρχίσει ένα κίνημα φοιτητών ε, χωρίς να είναι σε κάποιο κόμμα, σε κάποια παράταξη, να βγαίνει στον δρόμο να συγκρούεται ουσιαστικά για την παιδεία. Ε, άρα υπήρχαν, είχε αρχίσει ο κόσμος και όχι απλά είχε ε, ριζοσπαστικοποιούνταν, είχε αρχίσει και είχε άλλη τύπου δικτύωση πλέον. Διάχυση επαναστατική πρακτική, λοιπόν. Αυτό όμω που υπήρχε ε, πιο πριν και ήταν, νομίζω, απότοκο από αυτό που είπε, δηλαδή η συνέχεια, ήταν ότι υπήρχε ένα πολύ συγκρουσιακό κλίμα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν την κρίση που έρχεται, ότι δεν πάμε πουθενά. Επίση, υπήρχαν μεγάλε κινητοποιήσει τότε. Είχε αρχίσει να συσπηρώνεται επίση ο αναρχικό χώρο τότε. Υπήρχαν κινητοποιήσει οι φυλακέ εκείνε τι ημέρε. Αρκετά σημαντικές και γενικότερα εγώ πιστεύω ότι ήταν πραγματικά, δηλαδή κυριολεκτικά μια εκπίσω κρότηση όλη του, του κλίματος. Δεν νομίζω δηλαδή ήταν, ήταν τυχαίο αυτό που έγινε εκείνη τη στιγμή. Επίσης να σας πω έτσι, σε, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση ότι και εμείς με το φοιτητικό στέκι, το αυτοδιαχειριζόμενο στο οποίο ήμουνα τότε, ένα πολύ, πολύ μικρό έτσι, λίγο ασήμαντο στέκι τότε, δεν είχαμε έτσι μεγάλο, μεγάλη επιρροή, είχαμε κανονίσει να διαταράξουμε τις φοιτητικές εκλογές που θα γίνονταν εκείνη την περίοδο. Θα μπαίναμε πάρα πολύ ωραία μέσα και θα μπαίναμε την κάλπη. Οπότε, ε, και νομίζω, όχι νομίζω, ε, έχω πληροφορίες ότι πάρα πολλοί κόσμος τότε διοργανώνουν διάφορα πράγματα γιατί τα πράγματα ήταν ήτανε πολύ έκριθμα και υπήρχε μεγάλη ένταση. Οπότε στην ουσία, ε, για μα, για τον κόσμο που ήταν ήδη οργανωμένο, αυτό κάπως μας χάλασε τα σχέδια, αφού μαζευτήκαμε την επόμενη μέρα με το στέκι μου φυσικά στου κατηλημένου χώρου να συνοηθούμε τι θα κάνουμε, τι θα, τι θα πούμε, τι θα γίνει. Και λέμε ε, τελικά δηλαδή αυτό που είχαμε κανονίσει δεν θα το κάνουμε. Ουσια. <laughs> oh. <laughs> ναι, ναι. Ε, οπότε στην ουσία, τις επόμενε μέρε, νομίζω ο κόσμο κάπω μαζεύτηκε. Ο πολιτικοποιημένο κόσμο μαζεύτηκε με τη συλλογικότητά του κάτι να γράψει, κάτι να πει. Αλλά Όλα αυτά γινόταν στο κέντρο, δηλαδή είχαν αρχίσει να γίνονταν στο κέντρο. Να προσθέσουμε επίσης ότι σε όλες τις κατελημμένες σχολές, δηλαδή νομική, πολυτεχνείο, ΑΣΟΕ, πάντιος... Στο σκοτεινό τρίγωνο αρχικά, έτσι όπως το έλεγε η αστυνομία, ήταν η νομική, το πολυτεχνείο και η ΑΣΟΕ. Το φιλαέτη μας, α ναι. <laughs> το πούμε εμείς. Ε, λοιπόν, είχε αρχίσει λοιπόν ο κόσμος να συγκεντρώνεται, να οργανώνεται, είχαν αρχίσει διάφορες καταδρομικές προς διάφορα καταστήματα γύρω-γύρω, προς ε, ε, διάφορες ομάδες εργασίας που έβγαιναν στο δρόμο για κάναν διάφορα μοιράσματα, δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά με τα λεωφορεία, που σταματάνε, σταματάνε τα λεωφορεία και μοιράζανε κείμενα μέσα, πολύ καταστασιακά έτσι, πράγματα πάρα πολύ ωραία. Ε, και ε, άρχιζαν τέλο πάντων. εντάξει, άρχισαν να πέφτει αυτό το συνέστημα το πω από τι έγινε σε εμά. Γιατί εντάξει, κάποιοι το ζήσαμε, επειδή ξέραμε και το παιδί το ζήσαμε σε πρώτο πλάνο, έτσι, πολύ συναισθηματικά. Αλλά αρχίσαμε να βλέπουμε ότι όλο αυτό μα ξεπερνάει. Αυτό ήταν νομίζω το, το γεγονό των επόμενων ημερών. Σαν φοιτήτρια όμω θέλω να σα ε, μεταφέρω ένα πολύ αστείο σκηνικό ε, από το Πολυτεχνείο. Εγώ έμεινα αρκετά στο Πολυτεχνείο, αν και ο πιο πολιτισμένο κόσμο άρχισε να πηγαίνει ΑΣΟΕ, α πούμε. Βλέπω εδώ πέρα τους διάφορους γέλλοντες από το στούντιο όσους το μεταφέρον. Λοιπόν, είχε αρχίσει λοιπόν τις επόμενες μέρες η κατάσταση να γίνεται λίγο πιο χήμα στο Πολυτεχνείο και σε αυτό το ζωφερό λίγο κλίμα είχε έρθει μία γνωστή μου από τα Νότια, γιατί εγώ κατάγομαι από, τις, έτσι, από τα τιμημένα Νότια προάστια της Αττικής, η οποία η καημένη είναι... ήταν αριστερή λοιπόν, ακόμα είναι η κοπέλα, η οποία ήρθε να πάρει ψήφισμα με τη σχολή της... Χωρί μετάφραση <χωρίς> δεν υπήρξε. Αντίστοιχα, λοιπόν, εμφανίζεται η κοπέλα. Λοιπόν, εξηγεί ότι Ξέρετε, Ναι, μένει κατηλημένη σχολή και το σέβομαι αυτό, αλλά ξέρετε πρέπει να συγκεντρωθεί ο φοιτητικό σύλλογο να βγάλει ψήφισμα για το γεγονό. Άρχισαν όλοι να γελάνε από κάτω, να, τη γιουχαρύ, να τη γιουχάρουν κλπ. Και προσπαθούσαν να σταματήσω Λέω, παιδιά, σταματήστε! Την ξέρω την κοπέλα, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Οπότε βλέπουμε έτσι και το αστείο τη όλη κατάσταση, το οποίο έγινε και στην Ασόε κάτι αντίστοιχο, γιατί είχαν κάτι, νομίζω, οι κνήτε είχαν μια εκδήλωση τη ΚΝΕ για κάτι το οποίο δεν θυμάμαι τώρα και προσπαθούσαν να μα πείσουν να φύγουμε για να κάνουμε την εκδήλωση. Και το τρίτο πολύ αστείο σκηνικό, έτσι, φοιτητικό σκηνικό, ήταν στην νομική. που Πέρασα κι εγώ από νομική να δω τι γίνεται, αν και ήταν λίγο πιο αριστερέ κόσμο εκεί που δεν του πολύ συμπαθώ. Αν και έχω φίλου όπω όλοι ακούσατε. Λοιπόν, είχαμε μπει λοιπόν, στην νομική που ήταν και κόσμο ο οποίο. Αυτό τον το ωραίο, δεν είχε ξανασχοληθεί έτσι με τα κοινά, δεν είχε ασχοληθεί με τις συγκρούσεις ε, και βρίσκομαι λοιπόν στη στιγμή που μας έχουν κάνει καλό πέσιμο οι αστυνομικοί, στην νομική. έχουν ρίξει ένα τόνο χημικά που ε, κακή αρχιτεκτονική η νομική μπήκε όλο μέσα και έχουν σκάσει όλες αυτά τα ποντίκια με τα, με τα χημικά και τρέχουν στις τουαλέτες να πληθούν. Ε, τρέχουν στι τολέτε να ρίξουν νερό στο πρόσωπό του. Οπότε αρχίζω και ουρλιάζω μέσα στι τολέτε, σαν την ιστερική. Μην μπλένεστε, μην μπλένεστε, μην μπλένεστε. Όσοι σωστη απλητη <χι> Νομίζω ήταν ε, πολύ αστείο σκηνικό γιατί λέω, αυτό. Φώναζα, μην τρίβεστε, μην μπλένεστε. Οπότε βλέπουμε τι κοινό υπήρχε και τότε, τι κοινό είχε συσπηρωθεί σε αυτέ τι καταλήψει. Δεν ξέρω αν είναι ε, δόκιμο να πω για την ΑΣΟΕ που ήταν η πιο πολιτισμένη κατάληψη. Μπορούμε να πούμε μετά λίγο το πώ οργανώθηκε η φάση. Θα πούμε σίγουρα ε, πολλά. Ε, Όπω είπαμε, και το θέμα αυτό δεν εξαντλείται, Μπορούμε να μιλάμε για πάρα πολύ για ώρε βασικά. Να πούμε βέβαια ότι οι πρακτικέ διαφορών κομμάτων, ήταν έτσι, ε, έτσι όπω πρέπει, δηλαδή όπως και στο πολυτεχνείο ε, του 73 τύπου ήταν προβοκάτω, έτσι και οι περισσότερε αριστερέ, όπω και το Κουκουέ, είχε βγάλει στην επόμενη μέρα αν θυμάμαι καλά ορίζονη ότι είναι προβάτορε. Που έχουν κάνει τι καταλήψει και όλα αυτά. Χωρί εδώ να βγάζουμε γιατί το ΚΚΟΕ από τότε έχει βγάλει 5.000 ανακοινώσει. Τώρα είναι βαρετό και να διαβάσει την καθεμία. Ότι πάντα το κέντρο ήταν το ΚΚΟΕ και όλα αυτά ήθελαν να λιδωρήσουν πολιτικά το Κουκουέ Όλο ο κόσμο που έλεγε. Αλλά η αλήθεια ήταν αυτή. Έχει καταγραφεί μέσα από πρωτοσέλιδα από τι εφημερίδε του ότι ο κόσμο αυτό ήταν προβοκα, όλοι Λίβι Προβοκάτορε ή πράκτορε ή οτιδήποτε και το σημαντικό ε, δεν ήταν μόνο αυτό, θα τα πούμε τα υπόλοιπα στο, στη συνέχεια πάμε όμως τη δεύτερη μέρα γιατί αυτό έγινε Σάββατο βράδυ και εξημέρων είναι Κυριακή Κυριακή υπήρχε, είχε έρθει σε κινητά ή με τηλέφωνα ε, ότι θα γίνει κάποια πορεία στο κέντρο τη Αθήνα. Ένα κέντρο τη Αθήνα το οποίο όλοι όταν ξυπνήσαμε την Κυριακή το πρωί, βλέπαμε, είδαμε στην τηλεόραση. Έτσι, γιατί μην ξεχνάτε ότι και το ίντερνετ δεν είχε την έγκλη που έχει τώρα. Δεν έχουμε όλη πρόσβαση από το χέρι μας, την προέκταση του χεριού μα, δηλαδή το κινητό. Ε, όλοι κοιτάζαμε και τηλεόραση. Αυτή ήταν η δημοσιογράφη που μπορούσαμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε. Και τα πρώτα. Ρεπορτάζ ήταν εντάξει εκτός από εμετικά και για τη μνήμη του Αλέξανδρου αλλά και για τον κόσμο που κατέβηκε για ένα κόσμο όπως είπες και εσύ, για το Πολυτεχνείο ότι ήταν κόσμος Λούμπεν, ήταν κόσμος ε, τοξικό εξαρτημένος mm -hmm. ήταν οι ξεχασμένοι της γης βρήκαν την ευκαιρία τους να δείξουν ότι υπάρχουν και ότι από ό,τι φαίνεται δεν χωράνε αυτό εδώ που ζούμε και έπρεπε κάπως να το βάλουν φωτιά με άτσαλο, με οποιοδήποτε τρόπο. Ε, πάμε στη δεύτερη μέρα λοιπόν και πάλι θα κάνουμε έτσι μια κυκλική για το τι θυμάστε γιατί και εγώ δεν λέω πολλά γιατί θυμάμαι αρκετά. Ε, αλλά πάμε στη δεύτερη μέρα να ξεκινήσουμε ανάποδα. Πάμε από τον εργαζόμενο της, ε, της παρέας εδώ. Κυριακή είναι η δεύτερη μέρα έτσι. Κυριακή η μέρα. μέρα. που δεν εργαζόμασταν έτσι. Ε, Συντονιστήκαμε εκεί, μιλήσαμε με κόσμο τουλάχιστον εγώ που είχα κάποιες επαφές με κάποιους ανθρώπους από την περιοχή μου ε, Να πω ότι κυρίως ε, δραστηριοποιούμουν να συμμετείχα όσο μπορούσα και όσο μου το ο χρόνο στην ΑΣΟΕ, στην πολιτισμένη σε εισαγωγικά που λες εσύ η κατάληψη ε, ε, Να πούμε ότι το δρόμο Κατέβαινε και δεν ήξερε ακριβώ ε, πώ είναι τα πράγματα. Δεν ήταν μια τυπική πορεία που μα είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, κυρίω αντιπολεμικά συλλαλητήρια και μεταφυτικά, όπω σωστά προαναφέρατε, πριν δύο χρόνια που ήταν οι μεγάλε ε, τότε συγκεντρώσει και συγκρούσει με τι ε, δυνάμει καταστολή. Για το νομοσχέδιο τη Μαριέτα. Για το νομοσχέδιο ακριβώ τη Μαριέτα. Ε, Όντω είχε γίνει πολύ ε, ντόρο. Ήταν ακριβώ μετά του ε, Ολυμπιακού Αγώνε, κάτι πολύ 38 και έδειχνε ότι ας πούμε, το, το πράγμα δεν πάει και τόσο καλά. Ήρθε ο δεκέμβριος του 2008 να, να το επισφραγίσει αυτό το πράγμα, ότι η κατάσταση πάει τελείως άσχημα, έτσι, και πόσο απλά και χιδέα ας πούμε, ε, δολοφονούν κόσμο ε, οι μπάτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ε, κυρίως αυτό, δηλαδή, δεύτερη μέρα στην ΑΣΟΕ... Στη μεγάλη πορεία εννοείται που είχε γίνει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε με το κλασικό, το μεγάλο τοπανό δολοφόνη που είχε παίξει άπειρε τότε φωτογραφίε. Τη φωτογραφία με το ματατζή ο οποίο είχε βγάλει το όπλο. Το όπλο, μπράβο, και σημάδευε. Μία μέρα ακριβώ μετά, ούτε μία μέρα. Δεν έχει κλείσει με το, το περιστατικό τη δολοφονία. Όπω και άλλοι ματατζήτε που το κάνανε επίτηδε αυτό, χωρί να κρατάνε όπλο αλλά δείχνανε στον κόσμο ότι... Ακριβώς, δείχνει τις προθέσεις τους και βασικότερα πώς σκέφτονται απέναντι σε ένα κόσμο αυτό. Ε, να πούμε ότι η πορεία ξεκίνησε, ήταν νομίζω η πιο... Ε, ανοργάνωτη πορεία ήταν συγκέντρωση οργίας Γιατί θυμάμαι ότι από τη συγκέντρωση εκεί έξω από το μουσείο Ήδη σπαζόντουσαν προ... όλες οι τράπεζες Οι κοντινές ή και οτιδήποτε άλλο σε δημόσιο υπήρχε Και ο κόσμος ξεκίνησε ατακτά να ανεβαίνει απλά τη λεφόρου Για να πάει προς τη γαδά Θυμάσαι εσύ κάτι πιο μετά Όσο μπορώ να θυμηθώ, γιατί πολύ δακρυγόνο, πολύ τρέξιμο, να το αναφέρουμε και αυτό, ότι δεν ήταν, δεν, δεν είχε κάποιο σχεδιασμό, τουλάχιστον τις πρώτες, βασικά δεν υπήρχε σχεδιασμός, Θεωρώ εγώ και για τι επόμενε ημέρε. Ε, στο πώ κινούταν ο κόσμο στο δρόμο. Δηλαδή, κατέβαινε ο κόσμο στο δρόμο και γινόταν απλά συγκρούσει. Ήταν πολύ απλό το πράγμα. Δεν ήταν ότι θα συγκεντρωθούμε εκεί, θα πορευτούμε εκεί, θα γίνει αυτό, ξέρω εγώ, κατά τη διάρκεια οτιδήποτε. Ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. ήταν ότι ο κόσμο όπου συγκεντρωνόταν γινόταν επιθέσει στις ε, ε, μάτια, και σε οποιοδήποτε ομάδα καταστολή υπήρχε εκεί πέρα. Ε, αυτό. Τώρα κάτι άλλο. Ναι, πολύ δακρυγόνο. Ο φόβο πάντα γιατί εντάξει, όταν ας πούμε, υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση κοινωνικά και το βλέπει ότι το ζει σε κατάσταση ας πούμε, που και οι άλλοι λες ότι έγινε αυτό. Δεν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Δηλαδή το σκέφτεσαι κι αυτό στο πίσω μέρο του κεφαλίου σου. Ότι πόσο είναι ικανό, είναι ικανή αυτοί να ξαναχρησιμοποιήσουν άμεσα ας πούμε, τον ίδιο τρόπο για να καταστήλουν. Αλλά δεν νομίζω ότι στη δεδομένη περίπτωση. Τα επέφερε ας πούμε, ένα θετικό αποτέλεσμα. Ου ουσιαστικά και αυτοί αφήσανε κάπω να αποσυμπιεστεί η φάση. Γιατί, θυμάστε, αν θυμάστε τότε, γιατί. Όπω αναφέρατε σωστά πριν, δεν υπήρχε τότε το διαδίκτυο τόσο πολύ ας πούμε, διαδεδομένο ο κόσμο να ασχολείται και να είναι τόσο άμεσα. Παρακολουθούσαμε και ειδήσει. Στα καθεστωτικά μέσα μαζική ενημέρωση βγαίνανε τότε ο αρμόδιος υπουργό. Νομίζω ήταν ο, ο, ναι. ο Παυλαιόπουλο. Νομίζω αυτό πρέπει ήταν ο οποίο έλεγε ότι. Mm. Ναι. Καθίστε στα αυγά σα, ας πούμε, ε, κατά κάποιο τρόπο. Έλεγε αυτό, βέβαια, ε, κατέληγε πολλές φορές ότι ούρλιαζε, ευθύνε, ούρλιαζε ο Χατζη Νικολάου ότι τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί που έχουν βγει και καίνε και σπάνε την Αθήνα και οι ρεπόρτερ που ήταν live μαζί με τα ΜΑΤ πίσω ουσιαστικά από τα ΜΑΤ λέγαν ότι τελικά αυτές οι ομάδες είναι πολυπληθείς. Εμεί περιμέναμε ότι ήταν 100, 200, 300, 500 άτομα και τελικά ο κόσμος ήταν χιλιάδε. Ήταν παντού. Είχε κάνει έκκληση για νομιμότητα, αν θυμάστε καλά. Αυτό μου είχε μείνει. Okay. Και υπήρχαν και φήμες ότι θα βγάλει και το στρατό στον δρόμο. Δηλαδή αυτά, ε, αυτό μου είχε μείνει, ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Νομίζω ότι την Τρίτη είχε γίνει αυτό. δεν ξέρω αν θυμάστε. Είχε γίνει μια μεγαλειώδης πορεία την Τρίτη που είχαν κάψει το σύμπαν. Τη Δευτέρα έγινε αυτό. Τη Δευτέρα έγινε αυτό. Ε. Τη Δευτέρα. Mm -hmm. Ήτανε, αλλά. Την τρίτη μέρα, σωστά. Την τρίτη α, μέρα. Αυτό λίγο ήθελα να πω σε αυτό που λες, ότι εκείνη την περίοδο ακριβώ εγώ, ένα μήνα πριν, ας πούμε, είχα εκπληρώσει τι στρατιωτικέ μου υποχρεώσει και έτυχε να μιλήσω και με κόσμο ας πούμε, που δει. Ε, έκανα μειωμένη θητεία. Είχαν μείνει παραπίσω κάποιοι άνθρωποι οι δικοί μου και μιλάγαμε, δηλαδή. Ένα μήνα μετά, ούτε ένα μήνα μετά, α πούμε, έγινε το περιστατικό και με πέραν τηλέφωνο ότι ξέρει κάτι. Τι γίνεται, Ρεσίη, κάτω γενικότερα. Πε μου για Αθήνα, γιατί η Αθήνα έμενε ο συγκεκριμένο άνθρωπο, ήθελε μια εικόνα, γιατί λέει εδώ μα έχουν βάλει σε επιφυλακή. Λένε ότι. Δηλαδή, έχει ακουστεί μέχρι και αυτό το πράγμα. Ότι θα κατεβάσουν το στρατό να καταστήλει τον κόσμο. Mm. Έτσι. Πολύ ωραία. Ε, για πάμε, θυμάσαι εσύ κάτι από την δεύτερη μέρα. Συμμετείχατε σε καμιά απορία τη Κυριακή τη Δευτέρα. Θυμάστε. Ε, την Κυριακή. Όχι, δεν θυμάμαι να είχα. Νομίζω ότι συσπηρωθήκαμε τουλάχιστον εγώ τη Δευτέρα που γυρίσαμε στο σχολείο τότε, το οποίο, το οποίο ήταν κλειστό βέβαια με κατάληψη και ήταν και μια κατάληψη που το σχολείο δεν άνοιξε ξανά ποτέ για Χριστούγεννα βέβαια εκείνη τη χρονιά και δεν θυμάμαι αν είχε επεκταθεί και μετά, τα, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Και σε αυτή την περίοδο που αυτές τις μέρες δηλαδή οργανωνόντουσαν κάποιες πορείες από το σχολείο προς τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής, είτε... Εγώ στο Γαλάτσι μεγάλωσα, είτε του Γαλατσίου, είτε στην Αγίας Λάβρα, στην Πατησίων, ας πούμε, προ τα εκεί. Αλλά ήταν δηλαδή, τις ώρες του σχολείου που πηγαίναμε. Είχαν, είχαν φτιάξει κάποια πανό και, και τις ώρες μετά τα βράδια που περνούσαμε κάποια απογεύματα τέλος πάντων στο σχολείο. Ε, αυτό που... Εγώ δεν συμμετείχα, δεν κατέβηκα εκείνες τις μέρες καθόλου στο κέντρο. Ε, τα παρακολουθούσα, δηλαδή, τα γεγονότα από, από αυτή την απόσταση, την ασφαλή. Ε, αλλά αυτό που λέτε κι εσείς και που στα δικά μου τα μάτια έμοιαζε πάρα πολύ μεγάλο τότε, γιατί ήμουνα και άπειρη και ε, παιδάκι τώρα 15 χρονών και απέδευτη σε αυτό το χώρο. Αλλά ένιωθα πάρα πολύ έντονα. Αυτό που λέτε κι εσείς ότι πέρα από τις διάφορες συνελεύσει και τις καταλήψεις και ό,τι διάφορες μπορεί να γινόταν μεταξύ αυτού του χώρου, εγώ ένιωθα και έβλεπα ότι όλο αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο και συγκέντρωνε πάρα πολύ εμ, εμ, ποικιλομορφία στον κόσμο που αντιδρούσε εμ, σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και θυμάμαι και ότι και, στις, εμ, και σε αυτές τις πορείε στις μικρές της γειτονιά. Που τάξει, δεν ήμασταν 100-150 άτομα, δεν ήμασταν πολλά, αλλά ήταν, ήταν και γονεί διάφορων παιδιών. Υπήρχε, υπήρχε μια. Πολυμορφία. πολυμορφία. Γιατί ήταν πολύ τραγικό αυτό που συνέβη. Και η αντίδραση αυτού για τι πρώτε μέρε, που μετά όμω είναι και μια αντίδραση για μια γενικευμένη κατάσταση που πάλι άγγιζε το μεγαλύτερο μέρο τη κοινωνία τότε δύο πραγματα να σημειώσω σε αυτά που είπες. Το ένα ήταν πολύ σημαντικό η, η πολυμορφία και η πολυμορφία δεν ήταν μόνο στον κόσμο που συμμετείχε αλλά ήταν και στις δράσεις που ήθελε που έβγαινε στη, στην κάθε παρέα στον κόσμο. Δηλαδή, υπήρχαν από παιδιά που περνάγαν από τμήματα από μόνα τους και πετάγανε πέτρε. Υπήρχαν, υπήρχαν παιδιά που πηγαίνανε και δίνανε λουλούδια στου αστυνομικού, μα σκοτώνετε άλλο. Υπήρχαν παιδιά που κάνανε δρόμενα στα σκαλιά τη γαδά και κάνανε τους νεκρούς. Δηλαδή, ο καθένας εξέφραζε με τον τρόπο που μπορούσε και ήθελε. Ε, την οργή του, την αγανάκτηση τώρα, όπως και να το πάρει τη λέξη έτσι και τέτοια γεγονότα είναι σχετικές. Το δεύτερο που θέλα να σημειώσω, δεν το θυμάμαι, το έχασα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό θα συνεχίσουμε mm. πάλι να πούμε και για τις επόμενες μέρες. Για πες μας εσύ, για το δικό σου σχολείο. <laughs> τώρα τη δεύτερη μέρα εγώ θυμάμαι... Εμεί, ναι, σαν μαθητές, πάλι από Δευτέρα ξεκινήσαμε να, να αντιδρούμε σωρευμένα σε όλο αυτό που έγινε. Ε, θυμάμαι τότε είχαμε ήδη μια κατάληψη που μα είχαν σπάσει. Είχαμε ήδη ένα μήνα. Ε, υπήρχε ένα κύμα καταλήψεων, θυμάμαι, ειδικά στον όριο τομέα, που το κοινούσαμε όσο γίνεται. Τότε, να θυμηθούμε που ήταν και μια νεολαία τότε, η οποία δεχόταν απλά ήταν μια πολιτική νεολαία, ε, που απλά δεχόταν μια σωρευμένη βία του συστήματο, διάβασε τι παλίνε και μην μιλάς πολύ και σκύψει το κεφάλι σου, έτσι. Ε, και εκείνα και μια εποχή που τεχιόταν από πολλά πολιτικά σκάνδαλα, από διάφορα περιστατικά αστυνομικής βίας. Ε, δεν εκφράζονταν από όταν αυτή η οργή των μαθητών. Λίγο πολύ θυμάμαι, με, πέρα από τους λίγους εμάς στα, στα νότια που κινούσαμε τις καταλήψει. Δεν υπήρχε και μεγάλη ανταπόκριση, δηλαδή σύνδεσμα με κένω τον μήνα μέχρι το... τις 6 Δεκέμβρη. Ασχολούμαστε με το ε... τι πάτε και κάνετε, κολόπεδα. Okay. Είστε εσείς που κατεβαίνετε στα Εξάρχεια. Ε... Αυτό, συγγνώμη, είπε μπαίνω, το. Τι δουλειά είχε αυτό στα Εξάρχεια, γιατί πήγαινε αυτός ο μαθητής στα Εξάρχεια. Αυτό. Ναι, αυτό είχε φτάσει σημείο να είναι και μια από τις επίσημες απαντήσεις ε, του κράτους μέσω των ε, δημοσιογράφων του. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ε, ε, και αυτό που πήρε νομίζω, τουλάχιστον στο, στο δικό μου τομέα τη, αυτή την, την έκρηξη, ήταν και όλα, θυμάμαι εκείνη την Κυριακή, ε, μας είχε σπάσει πάλι μπάτς στην κατάληψη ε, και θα πηγαίναμε εκείνη την Κυριακή να το ξανακλείσουμε. Ε, και ξυπνάμε την επόμενη μέρα όλοι μας ε, το πρωί και βλέπουμε μια έτοιμη δικαιολογία του συστήματος, θυμάμαι κιόλα εκείνη την ημέρα Κυριακή που όλοι μιλάγαμε εκείνο το, το βίντεο του Μέγκα που, που το έπαιζε το Μέγκα και το Άλτερ από, από την πρώτη ώρα κιόλας, ξέρω. Το είχαν βγάλει που είχανε παραποιήσει τα στοιχεία και είχανε έτοιμη μια δικαιολογία. Ένα κολό που να τι έπαθε. Απίλησε να σκοτώσει αστυνομικού, κάπως, κάπως έτσι το λέγανε. Και, ναι, ναι, ναι, ναι, και, και αμυνθήκανε οι χρήστε. Ναι, ναι, ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή η προπαγάνδα του συστήματος ήταν έτοιμη ότι. Μπορεί και ώρα. Δούλευε από όλο το βράδυ. Ναι, και αυτό. την επόμενη μέρα, εμεί βρεθήκαμε μέσα στη μέση όλο αυτού και, και λέγαμε. Θυμάμαι αυτή τη φράση την πράσινη είχε λέγεται. Πώ τολμάνε. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι κατειλημμένες σχολές ήταν δεκάδες στο κέντρο της Αθήνας. Να πούμε ότι τα σχολεία ήταν γύρω στα 600 που καταλήφθηκαν τη Δευτέρα κιόλας... ...και κρατήσαν πάρα πολύ καιρό. Και βέβαια τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο δεύτερο κομμάτι... ...το πώς η άλλαξη στο δημόσιο λόγο είναι πολύ σημαντικά πράγματα... Πώ ολοκληρε ολοκληροίς γενιές ριζοσπαστικοποιήθηκαν μέσα από ε, κάτι τέτοιο. Αλλά ας μπούμε στο τελευταίο κομμάτι αυτής της πρώτη ενότητας και να πούμε γενικά τι θυμόμαστε αν έχουμε κάποια ανάμνηση από το δρόμο από τις πρώτες μέρες, από την πρώτη βδομάδα. Γιατί όπως είπαμε τη Δευτέρα έγινε μεγάλη πορεία που κάηκαν ε, δύο σινεμά. Ε, Γινόταν πλιάτσικος σε όλη την Αθήνα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή υπήρχε μία δικτύωση που λέγανε Α. Πήγανε οι χουλιγκάνοι Και μπήκανε οι οπαδοί ξέρω και εγώ Και μπήκανε και σπάσανε τη dynees, την να Στην αντιπροσωπεία για να πάρουν μηχανές Πάμε να σπάσουμε το Ελλάς Το μαγαζί με στην ομονοια Με τα τόξα και τα σπαθιά Του χαϊλάντερ και όλο αυτό το, το πράγμα ε, Το πλαίσιο Καλά το καημένο αυτό το πλαίσιο ε. Ναι ναι ε, το πλαίσιο από την, πρώτη, από την Κυριακή και ενώ ο κόσμος ήταν και, και διάφορα πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί εκείνη τη στιγμή όταν σε υπερβαίνει πλέον κάτι, μια κατάσταση και δεν μαζεύτω πουθενά υπήρχαν τσακομοί πολύ απλοί. Τη στιγμή που υπήρχε κόσμος μέσα, είχε ανοίξει τα ρολά από το πλαίσιο και πλιατσικολογούσανε... υπήρχε κόσμος ακριβώς δίπλα που κρατούσε τα μάτια να μην επιτεθούν σε αυτούς. Δηλαδή ο κόσμος έμπαινε μέσα χωρίς αύριο για να, για να πάρει κάτι, για να κλέψει. Και αυτό δείχνει και την, πολλά πράγματα για την κοινωνία τότε. Δεν έχει αλλάξει καθόλου μέχρι τώρα, να πούμε την αλήθεια. Έχουν απλά η καταστολή είναι ακόμα πιο ισχυρή από τότε... Ε, και το δεύτερο κομμάτι μεγάλου τσακωμού που σε αυτό μπορείτε να μπορούμε να πούμε και κάτι, ήταν η διαφωνίες ότι αυτό εδώ που γίνεται τώρα, αυτή η εξέγερση, γιατί ε, πρώτα η εξέγερση ακούστηκε από το, από το στόμα των ε, ανθρώπων που ήταν στον δρόμο. Προφανώς η τηλεόραση, κανένας δεν ήθελε να μιλήσει για τις λέξεις. Δηλαδή όταν είναι κάτι εκτό ελέγχου, ε, ας πάμε και βασιορισμών, πολιτικών, πώς, τι σημαίνει εξέγερση, οκ. Okay. Ε, δεν λέγανε αυτό και λέγανε ότι, ότι ο κόσμος έχει βγει για όλους τους λόγους του κόσμου... για τη φτώχεια, για την καταπίεση, για όλο αυτό... και υπήρχαν και άλλοι που λέγανε όχι... δεν, βγήκα, δεν βγαίνουμε γι' αυτό... Αφού σκοτώσαν ένα παιδί, κάθε φορά που θα πεθαίνει ένα παιδί από καταστολή θα και με την Αθήνα. Και υπήρχαν τσακομοί με επιχειρήματα, δηλαδή όλο αυτό ακολουθούσε, δεν στεκώσουν όρθιος πουθενά. Ήσουν στην πορεία γύρναγες μετά στην κατηλημμένη σχολή σου, όπως είμαι και εγώ σε σχολή τότε. Είχαμε αυτέ τις διεργασίε, οι οποίες μαζιμώνανε, έτσι. Και ήταν τόσο δυναμικό, δηλαδή άλλαζαν τόσο πολύ τα πράγματα που πολλές φορές μπορεί το πρωί να διαφωνούσαμε και το βράδυ να έχει αλλάξει εντελώ η, η στόχευση. Ότι πλέον δεν θέλουμε, δεν έλεγε κάτι να φύγουμε από τότε η Πειραιά να πάμε να επιτεθούμε στο τμήμα, θέλαμε μετά από τρεις μέρες να πάμε να μοιράσουμε το κείμενό μα στη λαϊκή αγορά στο Εγάλαιο. Δηλαδή. Και αυτό έχει σχέση και με, τα, έτσι, με, με τους πόσους τρόπους, πήκε λεόμορφα, ή υπήρξε η δράση των ανθρώπων εκείνη την περίοδο και όχι μόνο τότε. αλλά Ας πάμε να πει ο καθένας και αν έχει κάτι άλλο τελευταίο από αυτές τις τουλάχιστον πρώτες μέρες, τι πρώτες πορείες. Ναι, δεν πειράζει. Ε, αυτό μου έχει μείνει ακόμα που κάνει εντύπωση στις πρώτε μέρε ήταν το... Εμείς, τουλάχιστον στους μαθητέ ότι τι, τι, τι, τι αντί, πόσο προσπάθησε είναι η μαθητική νοηλεία να εκφράσει αυτή την, την αντίδραση σε αυτό που έγινε. Ε, θυμάμαι και όλες την πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα τη Δευτέρα, δηλαδή που ξημέρωσε. Ε, Ασυναίσθητα μαζεύτηκαν οι μαθητές εκεί πέρα του σχολείου μας και βαδίσαμε προ το τμήμα και ξεκινήσαμε τι συγκρούσει. Δεν υπήρχε κάποια... Για πολιτικό φάσμα που το έπιανε αυτό. Δεν υπήρχε κάποια κατευθυντήρια γραμμή, τίποτα. Ήταν απλά πάμε να, πάμε να κάνουμε μπάχαλα. Ε, αλλά αυτό που θυμάμαι από τότε τι πρώτε μέρες ήταν αυτό. Ήταν η έτοιμη προπαγάνδα που υπήρχε. Από Δευτέρα πρωί είχαμε ήδη αντιμέτωπο το σύστημα. Ε, είχαμε τους ε, καθηγητέ, τους αγανακτισμένους ε, γονεί. Ε, Διάφορους φασίστες που βρήκαν εκεί πέρα τρυπάκι και ερχόντσαν και λέγανε με τη μία «Μα δεν δεις τι έγινε, είσαι και εσύ, το... τι δουλειά έχεις αυτός, πώς δικαιολογεί, τι δουλειά έχει εδώ και τι κλείνεις στη σχολή σου και δεν τη δράσεις». Αυτό, σκύψει το κεφάλι και... και καλά έκανε, καλά του κάνανε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτές τις Πρώτες μέρες, τώρα και η δεύτερη ας πούμε να μιλήσουμε είναι πολύ, είναι πολύ νοπότο γεγονός, οπότε δεν υπάρχει μια, ένας σχεδιασμός ας πούμε, και οι συνελεύσεις που υποτίθεται ότι καλούντουσαν ε, καλύπτανε ε, άλλες, άλλες καταστάσεις. Δηλαδή έβλεπε ότι είχαν μέσα πρώτες βοήθειες διότι από τις συγκρούσεις ο κόσμος τραυματιζόταν. Ε, ουσιαστικά άλλα πράγματα γινόντουσαν τις πρώτες μέρες και αυτό που, που κατάφερε να κάνει Ας πούμε, αυτό το πράγμα ήταν ε, η συσπήρωση των ανθρώπων και από εκεί και πέρα η, το να μπει, ας πούμε, να, μια στόχευση, το τι θέλεις να πετύχεις μέσα από αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ, ας πούμε, σαν εργαζόμενος τότε και σαν άνθρωπος, ας πούμε, σκεφτόμουν ότι «ΟΚ, okay, εντάξει, πήγαινα το πρωί στη δουλειά μου, με το που σχόλαγα, ήξερα ότι θα πάω λίγο από το σπίτι να φάω, ας πούμε, να είμαι έτοιμος και να κατέβω, ας πούμε, στην εκεί ήταν, ας πούμε, ο κόσμος που. Εγώ περισσότερο περισσότεροι γνωστοί μου, όχι ότι δεν είχα επαφή και με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά κυρίω εκεί. Οπότε ε, δεν υπήρχε κάποια στόχευση. Ξέρω ότι απλά θα, με, θα πάω εκεί ω παρουσία να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει οργή. Δηλαδή, έβλεπε ότι υπήρχε οργή στου μαθητέ. Ε, Παρακολουθούσε, πούμε, το πρωί και πηγαίνανε στα αστυνομικά τμήματα και κάνανε κανονικά επιθέσει στα αστυνομικά τμήματα. Μαθητέ πετάγανε σκου, σακούλε σκουπιδιών, α πούμε. Τέτοια πράγματα. Yeah. Ναι, δηλαδή. Και αυτό, επειδή και, και εγώ στο Γαλάτσι μεγάλωσα και ζω ακόμα, ας πούμε, είναι ότι ήταν οι σκηνές πρωτόγνω, πρωτόγνωρες αυτές για την περιοχή. Δηλαδή, η μπάτση της γειτονιάς, ας το, ας το πούμε, ήταν κάπως ε, λίγο, σε, σε, ένα περίεργο, σε μια περίεργη φάση. Ότι προσπαθούσαν και αυτοί ας πούμε, να, να κρύβονται περισσότερο, ας πούμε, πηγαίνοντας και φεύγοντας από τη δουλειά, γιατί υπήρχε ζήτημα από την δουλειά. <laughs> σίγουρα, <laughs> και δεν μπορούσαν ε, να καπελώσουν στα μίντια ότι ξαφνικά όλοι αυτοί είναι αναρχικοί, όλοι αυτοί είναι μαθητέ, είναι αντιξιαστέ, όλοι είναι κουκουλοφόροι, όλο αυτό το συρφέτο που ακολουθούσε αυτό, το ένα μετάλλο. Αυτό πάλι είναι ένα πράγμα. Το, ας πούμε, αυτή η φάση ε, ε, απέδειξε ας πούμε, ότι δεν είναι μόνο οι 150 μαλάκια, σα με έκφραση που κατεβαίνουν στην Αθήνα, στο κέντρο τη Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια σε διαδηλώσει και κάνουν πούμε, αυτά που κάνουν. Ε άλλο Άλλοτε άλλο άλλοτε φρικιά, άλλο αναρχικοί. Ο καθένας πούμε, έδινε τη δικιά του ταμπέλα. Απέδειξε τελικά ότι ο κόσμος έτσι, ε, συμμετείχε σε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν κάτι που τον άγγιξε. Ότι ναι, με, υπήρχε η οικονομική δυσχέρεια που αναφέραμε πριν. Η οικονομική κρίση ξεκίναγε. Έτσι, με μνημονιακές πολιτικές μετά, αν θυμάστε και τα σχετικά. Ε, οπότε... Νιώθανε την πίεση πλέον κόσμού του συστήματο και σου λέει, εντάξει, προφανώ υπήρχαν μέσα και οι άνθρωποι αυτοί που λέγαν ότι τη δουλειά είχε το παιδί εκεί πέρα. Ε, γιατί να τις τη περιουσία πούμε, τις ξένες. γιατί να καταστρέφουμε τι βιτρίνες των καταστημάτων, τι φτιάχνετε αυτή, η ειρηνική διαδήλωση. Δηλαδή όλα αυτά ακουγόντουσαν. Και τα εισέπνα το κόσμο, ας πούμε, που συμμετείχε σε όλε αυτέ τι διαδικασίε και σκεφτόταν ας πούμε, με το πώ θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Ε, θα το συζητήσουμε και πιο μετά αυτό. Νομίζω αυτό είναι ένα τελευταίο, δηλαδή μια τελευταία αίσθηση που μου είχε δοθεί ήταν αυτό το 24ωρο του πράγματο. Δηλαδή ότι εγώ όποτε γύρναγα σπίτι ε, ήταν ο αδερφό μου που έφευγε για να πάει στις πρωινέ πορείε, α πούμε. Εμεί ε, κάναμε μπαχαλαλό το βράδυ. Ε, έχω συμμετάσχει σε συνελεύσει 4 ώρα το βράδυ στην Κίνη, α πούμε, για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, αφού τελειώσαν οι συγκρούσει, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε το άλλο πρωί και, και τι δράσει που πρέπει να βγουν κλπ. Δεν σταματούσε. Ήταν ένα οργαζό δράση. Και φυσικά θα πούμε και για τα υπόλοιπα, τις πόλη δράσεις και τις υπόλοιπες ημέρες νομίζω στο επόμενο κομμάτι. Ωραία. Και τώρα επειδή μιλήσαμε αρκετά περίπου ένα πίσω, αρκετή ώρα ένα 50 λεπτό συνεχόμενα, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα βάλουμε μάλλον και τρία κομμάτια έτσι να πάρουμε μία ανάσα. Ε, τα κομμάτια τα έχουν επιλέξει οι... Αγαπητοί που φιλοξενώ εδώ, που του ευχαριστώ πάλι και με τιμά η παρουσία όλων. Εδώ πάλι για ακόμη μία φορά να πω ότι αυτό που προσπαθούμε σήμερα να πετύχουμε δεν είναι να κάνουμε μία τρομερή ανάλυση πολιτική, να κάνουμε μία κουβέντα και να πούμε κάποια πράγματα τα οποία ίσω για κάποιου ανθρώπου ε, ε, του διαφεύγουν, ίσω κάποιοι τα έχουν ξεχάσει και γενικότερα η ιστορία και ειδικά οι κοινωνικοί αγώνε δεν πρέπει να ξεχνούνται ε, για κανένα λόγο. Ε, για πολλούς λόγους Λοιπόν, ε, πάμε να ακούσουμε τώρα στη σειρά Δεν ξέρω με ποιον θέλετε να ξεκινήσουμε Με τα κομμάτια ε, Δεν ξέρω, θέλετε να ακούσουμε σμέρνα ή Παυλοφίσα ε, Ωραία, πάμε να ακούσουμε το «Σιγά με κλάψω» Και νομίζω που είναι το πιο, από τα πιο light ίσως, που έχω στην playlist. <laughs> και μετά θα ακούσουμε το Kids of December. Και θα επιστρέψουμε σιγά σιγά με το δεύτερο κομμάτι. Πάμε για λίγο μουσικούλα. μια μεγάλη φυλακή, κι εγώ ψάχνω έναν τροποτάδες. Μα να σπάσω, έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω, για τα πλέον. Ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου κέντρα, για να κλέψω λίγο πώς από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αδέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με τρέξει. Τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο, όσο και τρίξη δεν ατέχω. Άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου δεβιάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι, κι όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο, και με παγίδες πολλές αγάπες, σκάδες και φίλοι, παρμακες Πάμε με στις σκιές μη κοντοσταθείς Απρόκειται να ακολουθήσεις Τα δόντια στη ξεγερά και μη δακρύσεις Εγώ το τίγκα και το έφτασα στο τέρμα Και όπως γράφουν στα βιβλία Οι παλίες θα φτάσει Ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα Θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι Για σούς με πρότωσαν με πίσω μαχαιριές Θέλω να ξέρουν ότι Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές Θέλω να ξέρουν ότι κι όσοι μα φίλισαν με πυρήναδες Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγά πρέπει το να αυτού να με βρουν στην κορυπή ψηρά Τους περιμένω και σιγά πρέπει Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά Πήρα τον κόσμο ολοκληρό στα δυο μου χέρια Θέλουν τώρα να μου φτιάξουν μια θοριά Που έκυπαν ό,τι στο φόβο την ασχήνια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μυρά μου Ελευθερά ψηλά, πολύ ψηλά πετώ Κι όλοι ζηλέπουν τα περήφανα καθές με τα φτερά μου Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν Σ' αυτήν την κορυφή που όλους περιμένει αργή Να μη δαχτήσουν και να μην το comparison Σ' αυτήν την έξυπνή απάτη την καλοστημένη yeah. Για στους με πρότωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι Σιγάν οι κράψουν Και για αυτέ τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι Σιγάν οι κράψουν Διος είμαστε σαν με πυρήνα δεσμά Θέλω να ξέρουν ότι Σιγάν οι Να αυτούνε να με βρουν στην κορυφή Στους περιμένω και για σους πίσω μακριές, να ξέρουν ότι σιγά Και για αυτέ τις αγάπες στις παλιές, να ξέρουν ότι σιγά τη γκάτζου. Πιωσή με θέλω να ξέρουν ότι σιγά τη Να βρουν ένα με Σα Λοιπόν, bon. επιστρέψαμε στο στούντιο, Ακούτε πάντα την εκπομπή παρείας εδώ στο Radio Reboot Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα του σταθμού radioreboot.gr Σχόλια και αυτά στα social media, facebook, κουλουπού κουλουπού κουλουπού Συνεχίζουμε μια εκπομπή για το δεκεμβριο το 8 Βρισκόμαστε 15 χρόνια μετά Βλέπουμε κάποια πράγματα που γίνανε τότε, θα συζητήσουμε για πράγματα που ισχύουν από τότε, τι έχει αλλάξει, τι δημιουργήθηκε με όλο αυτόν τον κόσμο, με όλη αυτή μια δυναμική κατάσταση. Για αρχή θα ήθελα να ε, διαβάσω κάτι, και θα το πω ως εισαγωγή, από ένα κείμενο από το, που είχε βγάλει το περιοδικό Βαβυλωνία «Αν θυμάμαι καλά», γιατί το έχω κρατήσει σαν και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, θα πούμε και αυτά. Ε, και ένα λεπτάκι, θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, λέει ότι η εξέγερση του Δεκέμβρη το 8 διαμόρφωσε καθοριστικά τον δημόσιο λόγο στην Ελλάδα. Ξέρουμε τι είναι ο δημόσιο λόγο, Ο δημόσιο λόγος είναι να πούμε, θα το πω αλλιώ, διάφορε νοητικέ ε, διεργασίες που γίνεται στο κάθε άτομο ή και σε, σε ομάδε ανθρώπων και συλλογικότητε που δίνουν μια κατεύθυνση στην πολιτική του έκφραση και σκέψη αυτού του ανθρώπου. Έτσι, ε, άρα μας λέει εδώ ότι εξέγειζε Δεκέμβρη το 8, διαμόρφωση καθοριστικά το δημόσιο λόγο στην Ελλάδα. Ο Δεκέμβρη υπήρχε στι πολιτικέ αναφορέ όλων ανεξαρτήτως των πολιτικών δυνάμεων, ενώ έχει λειτουργήσει καθόλου τη δεκαετία που ακολούθησε ω αντικείμενο επίκληση τόσο για εκείνου που τον αντιμετώπισαν με αίσθημα καταδίκη, όσο και για εκείνου που προσπάθησαν να τον οικειοποιήσουν και να ανοιχνεύσουν σε αυτόν απελευθερωτικέ ε, προοπτικέ. Η προσπάθεια να ερμηνευτούν τα γεγονότα αποδείχτηκε δύσκολη. Κάτι που μαρτυρά το πόσο πρωτόγνωρα ήταν όσα συνέβησαν καθώς και το πόσο πόλωσαν τις πολιτικές οπτικές ανθρώπων και πολιτικών χώρων. Μέχρι σήμερα αν ξεφυλίσει κανείς τη βιβλιογραφία γύρω από το Δεκέμβριο το 8 θα διαπιστώσει πόσο μεγάλες είναι αποκλίσεις και διαφωνίες ακόμη και για τα πιο θεμελιώδη ζητήματα που προκύπτουν. Τι λέει εδώ. Εδώ για αρχή να πω και για να δώσω τις αντίστοιχε πάσες μου ότι όλοι προσπάθησαν να καπελώσουν τον κόσμο, πάντα όποιος είναι στο δρόμο όποιος ε, ε, παλεύει για κάποιο που θεωρεί δίκαιο ε, προσπάθει να καπελωθεί έτσι από κάποιο πολιτικό κόμμα όλες οι νεολές ανεξαρτήτως από την Ελλάδα, του Πασόκ, μέχρι οτιδήποτε προσπάθησαν να πούνε ότι υπήρχαμε και εμείς εκεί, πως έλεγε το κουκουέ για το πολυτεχνείο, ότι τελικά δεν ήταν προβοκάτορες, ήμασταν και εμείς εκεί τελικά ε, ενώ στην αρχή δεν ήταν ούτε στο, πολυτεχνείο, ούτε στο Δεκέμβρη. Και πάμε τώρα στην, σε αυτό που δημιούργησε, στο ξεχάσατε ότι ήμουν σπόρος, δηλαδή. Και ας ξεκινήσουμε με τη φοιτήτρια. Γεια σα από τη φοιτήτρια και πάλι. Ε, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ήταν το πιο, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι ότι έδειξε ότι στην πραγματικότητα μπορεί να λάβει χώρα μια τέτοια, ένα τέτοιο συγκρουσιακό γεγονό μέσα στον αστικό ιστό. Δηλαδή τέτοια πράγματα είχαν να συμβούν, ούτε στο Πολυτεχνείο δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Για όσου δεν έχουν δει τα καλύτερα μας χρόνια, τα οποία ήταν ένα παλιό all-time classic τύπου ντοκιμαντέρ που έλεγε για τις συγκρούσεις μετά από τη δολοφονία του Καλτεζά, αλλά και μέχρι και την αθώωση του Μελίστα, του δολοφόνου τώρα, μιλάμε για το 85, για όσους δεν έχουν δει, ήταν κάτι τέτοιο, το οποίο νομίζω ότι δεν το είπε πριν ο μου, είχε πει ότι όταν είχε δει τηλεόραση, είχε πει ναι. ότι όχ, πάει πάλι. Ξεκινάει πάλι κάτι τέτοιο. Είναι πολλά αυτά. Έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Ναι, μου το, το, το θυμήθηκα εγώ τι προάλλε. Ότι ανοίγοντα την τηλεόραση και βλέποντα, πούμε, ότι νεκρό 15χρονο στα Εξάρχεια. Έχοντα διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ενό χρονών ήμουν εγώ, το λέω, την ηλικία μου παιδιά, το 85 όταν έγινε το περιστατικό δολοφονία με, με τον Μιχάλη Καλτεζά. Ήτανε σαν να γυρνά τον χρόνο πίσω σαν, να, σαν ένα ντετζαβού ότι ξέρει όχι τι έγινε, πού, πού βρίσκομαι Δηλαδή ήταν δυσνόητο ε, αυτό που έβλεπα εκείνη τη στιγμή να το κατανοήσω πούμε, να το δεχτώ ότι όχι είναι αυτή η πραγματικότητα τώρα έχει γίνει αυτό Και ξέρει, ε, έχοντας διαβάσει όλα αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν και φέρνοντάς τα στη μνήμη μου κάθε φορά που γινόταν 17 Νοέμβρη η πορεία του Πολυτεχνείου έλεγα ότι όχι καλύτερα Ξεκίνησε κάτι και πριν πάλι θα σε διακόψω να σου πω ότι είχαν τρομερό ενδιαφέρον και όλες οι εφημερίδες και οι ελληνικές αλλά και οι ευρωπαϊκές τις επόμενες μέρες. Θυμάμαι την πιο γνωστή γαλλική εφημερίδα η οποία είχε χάος με ελληνική γραμματοσύρα και δείχνοντας πλάνα από την Αθήνα, από τη διελειμμένη Αθήνα ουσιαστικά και... Πάμε τώρα και συγγνώμη για την διακοπή. Και όλα αυτά παιδιά στο ίδιο, τετρά... στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Δηλαδή, 17, 17 Νοέμβρη του, του τότε, Η 17 Νοέμβρη καλτεζά, 6 Δεκέμβρη του 8. Γίνανε όλα εκεί κοντά. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ να σα πω ότι στα μπάχαλα ήμουνα υπεύθυνη τη φωτιά. Υπήρχε μια μεγάλη φωτιά <σομίως> στην κάτω. Και για όσου δεν ξέρουν, η φωτιά είναι για τα δακρυγόνα. Είναι για ακριβώς. να σπάει δακρυγόνα πρέπει να πα κοντά για να αναψάνει κάτι πάλι. Ακριβώ. Οπότε ήμουνα εκεί ε, για, για να είναι πάντα ζωντανή η φωτιά. Και τη φωτιά λοιπόν, που διατηρούσα όλε αυτέ τι ώρε ήταν ακριβώ δίπλα από την πλήτη του Πολυτεχνίου. Δηλαδή, υπάρχει μια ιστορικότητα έτσι, η οποία διαπερνά τα πράγματα. Και σαν αισθανθήκαμε ότι εμεί ήμασταν εκεί. Ακούγαμε τόσα χρόνια για τη γενιά του Πολυτεχνείου και και είμαστε η γενιά του καινούριου Πολυτεχνείου. Ήμασταν εκεί, δηλαδή ζήσαμε άνθρωποι που κυκλοφορούμε σήμερα ζωντανοί στο δρόμο. Έχουμε ζήσει τέτοια πράγματα. Τέτοιες στιγμές σύγκρουσης, πολεμικές καταστάσεις, δηλαδή και ε, να καταστρώνουμε σχέδια με μεγάλη έτσι πώς να το πω, γεωπολιτικοί υποθέσεις και τέτοια τι θα κάνουμε, πού θα βγούμε, πώς θα γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, στιγμές που μάλλον δεν, δεν ξέρω αν θα ξα, ξαναβιωθούν από ανθρώπου. Χωροταξική, στρατηγική. Μπράβο, ακριβώς. Κάπω έτσι. Ακριβώς. Και νομίζω πάντως ότι κάτι το οποίο ήταν πολύ έτσι... Ελπιδοφόρο ήταν ότι όλο αυτό δούλευε. Δηλαδή, θυμάμαι, θα μα πει εδώ και ο εργαζόμενο σύντροφο για την κατάληψη τη ΑΣΟΕ, που ήταν όλα τόσο smooth, τόσε τεράστιε ομάδε εργασία, βγαίναν τόσα πράγματα. Είχαμε πομπό. Το... Εγώ δεν ήμουν τότε ακόμα σε ραδιοφωνικό σταθμό, πήγα μετά. Αλλά είχε κατέβει ο ραδιοφωνικό σταθμό τη πόλη, έκανε κουμπέ από εκεί, τυπώναμε κάτι υπέροχε μπροσούρε, το, το Revolt. Έτσι το λέγαμε. Υπήρχε ομάδα vegetarian cuisine. Υπήρχαν τρελά πράγματα τα οποία βλέπαμε ότι λειτουργούμουν και λέμε «παιδιά τελικά η αυτοργάνωση λειτουργεί». Δηλαδή είχαμε αυτή την πολυτέλεια να ζήσουμε σε συνθήκε αυτοργάνωση και αναρχική κατάσταση και να δούμε ας πούμε, ότι λειτουργεί και ότι συνεννόμαστε και ότι αυτό μπορεί να προχωρήσει. Αυτό κάπω ήταν πολύ ελπιδοφόρο για μα που πι πιστεύαμε ότι. Α, ναι, κάνουμε όλε αυτές τις προσπάθειες για την εντάξει την κοινωνία, αλλά τι θα γίνει μετά. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο έτσι ήταν πολύ όμορφο. Και φυσικά η μεγάλη όμως διαφορά με το τώρα είναι ότι τον κόσμο τον ένιαξε που σκοτώθηκε ένα παιδί. Τώρα δυστυχώ, με όλα αυτά που έχουν συμβεί από τότε μέχρι τώρα που είναι τόσα συμπυκνωμένα γεγονότα, πλέον έχουμε, ε, πώς το λένε, ένα ε, οπλισμένο σκυρόδιγραμμα για επιδερμίδα, γιατί τότε πόσος κόσμος δεν στόλισε επειδή έγινε αυτό το γεγονός. Πραγματικά οι άνθρωποι είχαν στεναχωρηθεί. Πραγματικά υπήρχε κόσμο σε συνελεύση που μας έλεγε η αγιά μου έχει να φάει δέκα μέρες γιατί έγινε αυτό, γιατί στην και τόσο πολύ που σκοτώνουν παιδιά. Γιατί πραγματικά μπήκαμε, δηλαδή, εγώ σε μοίρασμα που είχα μπει μέσα σε μέσα μαζική μεταφορά, ή ε, υπήρχε κάποιο που γκρίνιαζε, Α, θέλουμε να πάμε στι δουλειέ μα, και γύρισε μια κυράτσα και του είπε: Σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που λε, ε, εδώ σκοτώνουν ε, παιδιά. Ε, σημαντικέ καθημερινέ στιγμέ, ε, πάρα πολύ σημαντικέ. Ε, γι' αυτό το μόνο σχολείο που έχω να κάνω σε αυτό που είπε πριν, είναι ότι φάνηκε με τιμία το ότι. Υπήρχε η ανταγωνισμός πλέον με το λειτουργούμε και χωρίς κράτος, δηλαδή υπάρχει αυτή η προοπτική και στα υπόλοιπα κομμάτια ήταν ότι θα αναμετρηθούμε όσο μπορούμε στα ίσα. Ε, για πάμε, για πάμε να πούμε τι πιστεύετε ότι δημιουργήθηκε από τότε, Δηλαδή ξέρουμε μάνι από καινούργιες καταλήψει. Καινούριε ομάδες, καινούριε συνελεύσεις γειτονιών. Και γιατί, και εγώ ο Αθώος, και γιατί αυτά είναι καλύτερα για, το, για εμάς, για τους εργαζόμενους, για τους απλούς ανθρώπους. Γιατί είναι καλό ο κόσμος να βγάζει την ε, δημιουργικότητά την ενέργειά του ε, στα κοινά. Καταρχήν αυτό που έγινε ε, ήταν ότι ήταν ένα γεγονός τώρα που τάραξε την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία του τότε και ο εργαζόμενος ας πούμε επειδή παίρνατε κάποιες ώρες στην εργασία μου και επειδή είχα επαφή και με ανθρώπους που δεν είχα ε, στο κέντρο έτσι, με τις, στις διαδηλώσει και αυτά και δεν συζητάγαμε αυτά τα πράγματα έβλεπες ας πούμε το πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και τι άποψη έχουν για τις καταστάσεις που συμβαίνουν εκείνη, που λαμβάναν χώρα εκείνη την περίοδο Προφανώ. Ε, ήταν συμπιεσμένοι και αυτοί με όλο αυτό που είχε συμβεί, υπήρχαν βέβαια απόψεις περίεργες, όπως αυτό που είπαμε πριν, ότι τι δουλειά έχει εκεί, ότι ρε παιδιά εντάξει δεν, μπορείτε, δεν γίνεται να, να καίγεται κέ, να η Αθήνα τόσε μέρες. Εντάξει, οκ, okay, έγινε, θα αποδοθεί δικαιοσύνη και όλα τα σχετικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που γεννήθηκε από αυτό το πράγμα είναι ότι ε, ξεπέρασε... Το γεγονό σαν γεγονό αυτό, δηλαδή τη δολοφονία, γιατί είναι ένα γεγονό όπω και να το κάνει τραγικό, έτσι. Και μιλάμε ξεκάθαρα για δολοφονία, όσο και αν προσπάθήσανε κάποιοι να το παρουσιάσουν ω εκπυρσοκρότηση ή είτε το φτιαγμένο βίντεο που σωστά προανέφερε πριν και το ξέχασα εγώ στην αρχή. Γιατί αυτό πλασάρανε ω πρώτο, αν θυμάστε. Mm -hmm. Ότι υπάρχει και βίντεο, παιδιά, που ακούγονται πίσω ε, συγκρούσει και τέτοια. Δηλαδή, πήραμε ένα βιντεάκι άλλο, κάναμε μια κοπτογραπτική και το παρουσιάζουμε στον κόσμο, παιδιά, αυτό έγινε. Εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε αυτό που δημιούργησε είναι άνοιξε τους ορίζοντες να ξεφύγει. Α πούμε, ότι γεννήθηκε μέσα σε αυτό το πράγμα ιδεολογικό-πολιτικό. Και να, να, να απλώσει, ας πούμε, να απλωθεί προς την υπόλοιπη κοινωνία. Ότι, παιδιά, δεν είναι ζήτημα των εξαρχείων. Δεν είναι ζήτημα, ας πούμε, των 100 που κατεβαίνουν εκεί και κάνουν τη φάση τους να η κοινωνία να αλλάξει. Είναι και να καλυτερεύσουν τα πράγματα. Είναι, είναι γενικότερο το, το θέμα. Ότι πρέπει όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι ξέρετε κάτι. Εδώ υπάρχει αυτή η κατάσταση. Και τώρα αποδεικνύουν οι άλλοι πόσο ψυχρή είναι απέναντί σου. Δηλαδή, ζήσε στον καπιταλισμό, και βλέπει πόσο επιθετικό είναι αυτό το σύστημα γιατί δεν είναι ανθρωποκεντρικό και πόσο εύκολα, α πούμε, στα αναλώσιμα ένα ε, ένστολο μπάτσο σκοτώνει, δολοφονεί έναν απλό πολίτη. Ουσιαστικά και αυτό ε, ο μπάτσο ένα αναλώσιμο είναι και δεν το, δεν το γνωρίζει, α πούμε. Ε, μέσα σε αυτά που είπε τα πολύ ωραία, είπε και κάτι εξαιρετικά σημαντικό το οποίο έπρεπε ήδη να το έχω σημειώσει. Είναι η τεράστια, πραγματικά τεράστια αλλαγή. Στα, στην επαρχία σε εισαγωγικά σε, γιατί μιλάμε τόση ώρα για την Αθήνα. Μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι η πρωτεύουσα της χώρας, έχει τον μισό πληθυσμό περίπου ε, του τόπου αυτού και μιλάμε και για μια πόλη που μακράν ήταν αρκετά πιο ριζοσπαστικοποιήμενη από τις υπόλοιπες πόλει, ε, χωρίς να λέμε κατι για τους ανθρώπους που έχουν κάνει πράγματα και σε άλλες μεγάλες πόλεις Ελλάδας, αλλά όχι και μόνο σε μεγάλες πόλεις, σε χωριά, σε κομοπόλεις. Λοιπόν, ο, με, ο τεράσιος αντίκτυπος που πλέον σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις, ακόμα και σε χωριά, βγει και κόσμος να διαδηλώσει πρώτη φορά ενάντια στην οικονομική καταστολή, ενάντια, ενάντια στο ίδιο το, το, το κράτος και στη λειτουργία του. Αυτή η δολοφονική ήταν, νομίζω, ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια βγήκε κόσμος μέχρι και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδος ή τουλάχιστον σε κομοπόλεις και διαδήλωσε. Διαδήλωσε με τους όρους που ήθελε αυτός. Όχι με τους, με τους ε, όρους του τάδε αναρχοπατέρα όχι αναρχοπατέρα, συγγνώμη, έργατο πατέρα ε, που βγαίνει από το Συνδικάτο ή κάπως τον ορίζει κάποιο κόμμα και αυτά. Βγήκε κόσμος για την επαρχία ήταν ε, κάτι το απίστευτο, αδιανόητο και μιλάμε το ροχεία μικρές πόλεις Άμα πούμε από το Ιράκλειο της Κρήτης, όχι ότι δεν υπήρχε κινητικότητα, αλλά πώς αυτό απέκτησε μια τεράστια δυναμική. Ε, από τη Λάρισα, το Βόλο, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, σε όλες τις πόλεις, και μικρές και μεγάλες, μέχρι και σε χωριά. Ε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τους ανθρώπους, στα ίδια, τα, σε αυτά τα, στο μέρο που ζούσαν. Και εδώ, πάλι να σημειώσω σε, ε, και κάτι άλλο, το ότι οι σφοδρές συγκρούσει της Αθήνας υπήρχαν, ε, ε, για κάποιο λόγο, ε, έδρασαν και ως, ε, για την πρώτη χρονιά ως ε, κάπως ένα λίμιτερ για τις υπόλοιπες πόλεις. Δηλαδή, υπήρχε κόσμος ο οποίος φοβότανε και από του ανθρώπου που στον δρόμο Φοβόταν ότι μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχα κακό και γι' αυτό στις άλλες πόλεις της Ελλάδος είδαμε και τις επο... τα επόμενα χρονιά να γίνεται κάθε Δεκέμβρη ακόμα πιο δυνατός. Δηλαδή αν θυμάμαι καλά στις, σε περιοχές της Θεσσαλίας, στι μεγάλες πόλεις, τα επόμενα χρόνια ήταν ακόμα πιο δυναμικές οι πορείες, οι συγκρούσει του κόσμου παρά την πρώτη χρονιά που ήταν όλοι μου διασμένοι. Τι γίνεται στο κέντρο. Καθίστε, λέγανε. Υπήρχαν συζητήσει, Εάν μπουν και καταστρέψουν τη Βουλή, τι θα κάνουμε. Ποιος θα μας δίνει εντολές. Αν γίνει αυτό, λέγανε, αν καταστραφούν όλα στην Αθήνα, τι θα γίνει. Τα καταστραφεί η Ελλάδα. Ε, υπήρχαν τέτοιες ερωτήσει του κόσμου. Και οι καλύτερε απαντήσεις δινότησαν προφανώς αστίες από εφημερίδες αστίες τύπου δημοκρατίες και για τους πράκτορες που έχουν έρθει εδώ με στόχο να έτσι καταστρέψουν το, την περίφημη Ελλάδα μας. Και έτσι όλα αυτά πηγαίνανε πολύ καλά. Ήρθε και αυτό τώρα να... Λοιπόν, ας επιστρέψουμε πάλι στο κομμάτι το ότι τις που δημιούργησε και θα πάμε στη συνέχεια να πούμε ότι η επόμενη, το επόμενο άλμα που θα κάνουμε θα είναι όλη αυτή η περίοδος μέχρι του Έτσι, μην ξεχνάμε εδώ πριν ξεκινήσεις γιατί κάτι θέλεις να σημειώσεις. Νομίζω πριν, μπορώ να κάνω και λάθος. Ήταν το ότι είχαμε ένα, ένα δημόσιο λόγο του Τζέφρι, του Γιώργου του Παπανδρέου από το ακριτικό Καστελόριζο ο οποίος είχε πει ότι κάπως δυστυχώς επτοχεύσαμε και εντάξει θα οι άλλοι που είναι καλύτεροι οικονομικά το δουν του να μας... Ε, και αυτό πήρε τη σκητάλη από τον κόσμο που βγήκε στο δρόμο το 8 με, με τις δεκάδες ή εκατοντάδες πολιτικές ομάδες που δημιουργήθηκαν μετά από αυτό, γιατί ήδη οι ίδιοι άνθρωποι που περπατήσαν στους δρόμους φλεγόμενου σημεία εκείνη την περίοδο, οι ίδιοι, ανάλογα με την κατεύθυνση και τον τρόπο που θέλανε να εκφραστούν και τη στόχευσή τους, δημιουργήσανε ομάδες σε όλες τις περιοχές σε όλες, και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, άρχισαν και υπήρχαν πολιτικές συνελευσει σε όλες πόλεις Ελλάδας. Αυτό δείχνει, θα ήθελα να πω μετά ας πούμε, το 8, ε, αν κάνω λάθο να με συμπληρώσετε εσεί, ε, η αμέσω επόμενη η μεγάλη ας πούμε, έτσι, και σημαντική διαδήλωση που είχε γίνει είναι αφού είχε κάνει νομίζω, την, ε, ο Τζέφρι την ανακοίνωση ότι παιδιά από το Καλστέλο έτσι ότι πρέπει να μπούμε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση όπω αντιλαμβάνεστε. Το μαγαζάκι κλείνει, οπότε πρέπει να ενισχυθούμε. Εκεί. Ναι, ε, είχε γίνει η, τε, η τεράστια τότε απεργιακή κινητοποίηση ε, το μάιο του 2010 και μετά βέβαια που έγιναν με τις πλατείες το 2011 και τα σχετικά. Απλά εγώ πιστεύω ότι είχε ήδη είχε δημιουργηθεί ένα έδαφος, ένα πεδίο στον κόσμο πιο εύκολα να, να κατέβει κάτω, να συμμετέχει, να δράσει και γενικότερα να πολιτικοποιηθεί για να πετύχει κάποια πράγματα. Ήτανε, είχε δοθεί δηλαδή και με τα φοιτητικά το 6-7 και με το, την εξέγερση του 2008 το Δεκέμβρη. Δόθηκε ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο. Εντάξει, το σύστημα εννοείται θα σου δίνει τις ευκαιρίε να το κάνεις ούτως ή άλλως είναι όλο και πιο επιθετικό απέναντί, Οπότε ε, χρειάζεται και ο κόσμος κινηματικά να κινηθεί κάπως για να μπορέσει και ο υπόλοιπο κόσμος να δραστηριοποιηθεί. Ωραία. Θέλει κάποιο να συμπληρώσει. Αν σα έρχεται κάτι στο μυαλό από το τι δημιούργησε, τι άφησε ο Δεκέμβρη τα επόμενα χρόνια. Έτσι, αν μέχρι και εσεί οι ίδιοι είδατε ότι βλέπω τον εαυτό μου κάπου μέσα να είμαι σε μια συλλογικότητα. Πρέπει να συλλογικοποιήσουμε την πύχη τη μα. Πρέπει να συλλογικοποιήσουμε τα πράγματα που διαφωνούμε πρέπει να κάνουμε κάτι για εμάς, για τις ίδιες μας ζωές... και όχι μόνο απλά για την αξιοπρέπειά μας, αλλά για, για τη ζωή μας. Γιατί τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Και ήδη μας το πλασάραν από τότε. Ότι όσο χειρότερα πράγματα βλέπουμε, όσο ο κόσμος συγκρούει ότι γίνονται πορείες... τόσο χειρότερα θα είναι οικονομικά. Έτσι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι 15 χρόνια μετά, βλέποντας ότι τα ενίκια είναι περίπου τέσσερις φορές ε, όπως ε, ήταν τότε... Ε, όπως και όλα τα υπόλοιπα τα παρεμφέρει ε, βλέπουμε ότι εντάξει, η επίθεση προφανώς και ο νεοφιλελευθερισμός είναι εδώ και περιμένει πάντα ουσιαστικά να βγάλει υπεραξία από το, από το, το Μάρισο συγκεκριμένα, από τις εργατόρε μας ε, αλλά δεν ξέρω έχετε να συμπληρώσετε κάτι για το όλο αυτό το τι δημιούργησε αυτός ο σπόρος τη του 8. Ε, ήθελα να πω εγώ ότι δημιουργήθηκαν, ότι γνωριστήκαν οι άνθρωποι στο δρόμο, ότι βρεθήκανε και ότι τελικά αυτό που είχαμε συζητήσει ε, μέσα στις ε, καταλήψεις τότε, ας πούμε τις τρεις-τέσσερις μεγάλες καταλήψεις εκείνων των ημερών, ότι πρέπει η εξέγερση να διαχυθεί σε όλο το λυκονοπαίδιο, σε όλη τη χώρα, τελικά αυτό έγινε γιατί κάπως τα άτομα που συναντηθήκανε για να το συνεχίσουν αυτό στην γειτονιά τους, γιατί θεωρήσαν ότι είναι πολύ σημαντικό να διαχειριστεί αυτό η γειτονιά τους, είναι αυτό που λέγανε ότι θα μπούμε στα σπίτια σας, δεν ξέρω να το θυμάστε, ότι θα, θα φτάσουμε δηλαδή, θα φτάσει η εξέγερση έξω από την πόρτα σα. Ε, και τελικά αυτό έγινε, δηλαδή μας κοροϊδεύανε τότε, αλλά κάναμε ε, αναρχική ομάδα στα νότια που μας λέγανε ο κόσμος από τα δυτικά, αν όμως τι, τι αιτήματα θα έχετε να γεμίσετε πιο πολύ νερό της πισίνας σας. Λοιπόν, η ομάδα, η, η, αυτή λοιπόν η ομάδα κρατήθηκε μέχρι πολλά πολλά χρόνια τελος πάντων και υπάρχει ακόμα παρακλάδια της, υπάρχουν σε άλλα... Δηλαδή όλα αυτά λοιπόν που χτίστηκαν τότε... Ε, οι καινούργιε ομάδε, οι καινούργιε συνελεύσει, η γειτονιά και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, ακόμα και αν καπελαθήκαν μετά από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ε, και, και τώρα. Αφουμιώ... και αφομοιώθηκαν mm. ουσιαστικά όσα κομμάτια μπορούσαν. Πολύ σωστά. Ε, ακόμα και τώρα, δηλαδή, πάντω, ε, κάπω αν δούμε την. Ε... Τον σκελετό, τον τοπικό σκελετό, το τι υπάρχει σήμερα σαν συλλογικότητε, πάρα πολλέ κρατούν τι ρίζε του από τι τότε, τότε εποχέ. Και πάρα πολλοί επίση και από του αγανακτισμένους γιατί και εκεί γνωρίστηκε ο κόσμο, επίση. Στο Σύνταγμα, δηλαδή, σε όλε αυτέ και στις, διαδυ... στις συγκρούσει, αλλά και στι ε, ε, διάφορε ομάδε εργασία ή τι συγκεντρώσει εκεί των αγανακτισμένων, όσο, όσο και αν τι κοροϊδεύαμε στην αρχή, εκεί όμω ο κόσμο κάπω γνωρίστηκε και αυτέ οι πολιτικέ σχέσει είναι που κρατάνε μέχρι σήμερα τα πράγματα. Εδώ να, το, να παίξω και λίγη πάσα στο ότι όσο και καταστολή και να φάγαμε μετά το Δεκέμβρη και όσο καταστολή και να τρώμε τώρα και μάλιστα και αυτή τη στιγμή που γίνεται η τρώμε τρελή καταστολή για ανακατάληψη του, του ενός στέκιου που είχε καταληφθεί ε, ό,τι και να γίνει ε, όσα στέκια ασχολείς και να σπάσουν και λοιπά, ε, οι ανθρώπινες και πολιτικές σχέσεις δεν σπάνε και αυτές μας κρατάνε οι στροφικές σχέσεις και η, η αγάπη μας προς την ελευθερία και προς τη δικαιοσύνη η οποία θα απορρευθεί πιστεύω και στο μέλλον Πολύ καλά τα καταπληκτικά νομίζω ε, Λοιπόν, πολύ ωραία Πολύ ωραία αυτά που λέμε. Δεν ξέρω είπες για το σπόρο που δημιούργησε έτσι ο Δεκέμβρη. Είπαμε ότι ο κόσμο έσπασε αυτό το φράγμό ότι δεν έβγαινε πλατείε. Είχε σταματήσει να συζητάει τα ζητήματά του. Ο Δεκέμβρη έδειξε ένα αλφαδρόμο, το ότι ο δρόμο όντω γεννά συνειδήσεις Και πλάθηκε γεννά μάλλον συνηθίσει. Βγήκε κόσμο ή πλατείε. Πριν. Εκείνη εκείν, εκείν την περίοδο που καλλιεργείται η κατάσταση με τους αγανακτισμένους και όλο αυτό. Ε, και σίγουρα δεν είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, εδώ έχουν αποτύχει ή μέχρι και ακαδημαϊκοί, να δουν επειδή θεωρείται κάτι, μπορεί να είναι 15 χρόνια πριν, αλλά είναι ένα κοντινό γεγονός ουσιαστικά, έτσι. Είναι πράγματα τα οποία θα βγουν και θα φανούν περισσότερο και στο μέλλον το ίδιο πως ένα τέτοιο γεγονός ε, άλλαξε πολλά πράγματα μέσα στην κοινωνία... Ε, να πούμε εντάξει ότι προφανώς ο Δεκέμβρη και τα επόμενα χρόνια λιδωρήθηκε από πάρα πολλά κόμματα... Ε, γιατί βλέπαν ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να αφομοιώσουν αυτόν τον κόσμο ο κόσμος είχε συχαθεί το να ανοίξει μια παράταξη το να πάει κάπου στοχευμένα με κάποιον πάνω να, να προβάλλεται κάποιος άνθρωπος και όχι να προβάλλεται κάτι συλλογικό μια απέτηση του κόσμου ε, άρα τα πράγματα όντω άλλαξαν ε, και αλλάζουν συνεχώς όλη αυτή η σχέση που δημιουργήθηκε είναι εξαιρετικά δυναμική μην ξεχάσατε που λέει ότι ήμουν ασπόρος ε, ε, λοιπόν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμα Έτσι και να επιστρέψουμε λέγοντας διάφορα άλλα πράγματα για το Δεκέμβρη το 8 για να κλείσουμε Πάμε να ακούσουμε δύο-τρία κομματάκια πάλι έχουν επιλέξει εδώ αγαπητοί ε, άνθρωποι που πλαισίωσαν το σημερινό Παρία ε, Πάμε να ξεκινήσουμε με το κράτος κλειστών το οποίο και αυτό είχε γραφτεί για τον ε, ε, Καλτεζά ε, Και θα πάμε και σε πιο σύγχρονα κομμάτια μετά mm -hmm. Πάντα ακούτε την εκπομπή Παρίας, η οποία θα πραγματοποιείται σταθερά από εδώ και πέρα κάθε Σάββατο 4 με 6 με διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που θα αναλύουμε με καλεσμένους σημεί ή και διάφορα μουσικά αφιερώματα έτσι, για, όποιοι είναι, για όσους είναι έτοιμοι για πιο hardcore καταστάσεις. Σήμερα κάνουμε μια εκπομπή εδώ με αγαπητού φίλους, συντρόφου, παύλα, ό,τι θέλετε να πείτε, για το Δεκέμβρη το 8... Ε, πιο πολλοί μίναμε σαν αμνήσεις, κάναμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, έτσι, μιλήσαμε γιατί ήταν σπόρος έτσι, ο Δεκέμβρη του 8 για ποια πράγματα, για ποιες κοινωνικές διε, ε, διεργασίες. Ε, και ξεκινάω εγώ με το πρώτο, κάτι που μας διέφυγε πριν και το, μας το θύμισαν εδώ οι μαθητές, ήταν ε, εκτός από όλες τις διεργασίες, τις και, δεκάδες ίσως και εκατοντάδες καινούριες ομάδες πολιτικές σε όλο, το, σε όλο τον ελλαδικό χώρο, ε, και ειδικά στην επαρχία, ξαναλέμε και τονίζουμε, που δεν υπήρχαν έως τότε ομάδες, έτσι. Και ομάδες, ε, λέμε συγκεκριμένα, ό, όχι ομάδες ε, οι οποίες ε, ήταν κάτω από το σομπρέρο ή το καπέλο κάποιου κόμματος, έτσι να το λέμε αυτό. Ομάδες αυτοργανωμένες εισαγωγικά και ε, Να πούμε ότι άλλαξαν ε, οι διαφορέ ήταν τεράστιε παντού μέχρι και στον τρόπο διασκέδας αυτού του κόσμου. Ε, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αν πλέον θεωρείται φασίσμος ή όλα αυτά, όλα αυτά τα πάρτι του χώρου γιατί δεν μιλάμε για έναν αρχικό χώρο, μιλάμε για έναν α-α-α-α χώρο, αναρχικό αντιοξιαστικό κουλουπού έτσι, ε, Η αλλαγή για εναν αλφα α α χωρο αναρχικο αντιοξιαστικο ετσι η αλλαγη ηταν το ότι μέχρι τότε έτσι υπήρχαν και τότε διάφοροι πολιτικοί κρατούμενοι υπήρχαν δίκες από πορείες οι οποίες γινόταν ένα μπαρ, ένα live μία φορά τη βδομάδα και οκ, okay, το πλαισίο ενό κόσμο ήταν. Ε, από εκεί και πέρα έγινε μία έκρηξη, και πλέον κάθε Κυριακό όλε αυτέ οι καινούργιε ομάδε χρειαζόντουσαν ή τη χρηματοδότησή του για διάφορα πράγματα, ή είχαν άπειρα δικαστικά έξοδα, το οποίο ισχύει μέχρι τώρα, και γινόντουσαν συνεχώ μπαρ και πάρτι αυτοαργανωμένα. Τι σημαίνει αυτό, Αυτή ήταν μία νέα πρόταση στη διασκέδαση ενό ανθρώπου. Δηλαδή, ε, όταν κάτι δεν σε καλύπτει, όταν η γλαμουριά ή τα φώτα, ή. Η όλο αυτό το, το στιμένο έτσι, του καπιταλισμού, το φαντασμαγορικό, όταν δεν σε καλύπτει και θες να διασκετάσεις με άλλους όρου. Τι σημαίνει άλλη όρη? Να μπληρώνεις σε είσοδο. Να μην υπάρχει face control. Να σέβονται όσο, γιατί αυτά δεν ε, δε είναι μαγικά. Ε, να σε σέβονται μέσα να μην αντιμετωπίζεις κάποια συμπεριφορά ε, περίεργη. Περίεργη εννοούμε σεξιτική, ε, όλα αυτά πλέον τα πάρτι γίνανε πρόταση για τη διασκέδαση και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία του κάθε ανθρώπου είναι απίστευτα σημαντική, έτσι πλάθει οι ίδια και ουσιαστικά βοηθάει τον άνθρωπο στην ψυχική του υγεία να τα λέμε αυτά. Ε, άρα αυτή η πρόταση ήρθε από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο ε, μπορούσαν να χρηματοδοτούν και να βοηθούν ε, τα δικαστήρια που είχε κόσμος ε, και τι ίδιε ομάδε, δηλαδή μιλάμε τώρα για φτιαχτήκανε ραδιόφωνα αυτοργανωμένα, ή ανθίσανε περισσότερα αυτά τα ραδιόφωνα, ή ε, ανθίσανε διάφορε άλλε ομάδε οι οποίε χρειαζόντουσαν κάποια λεφτά, έτσι γίνονται μαγικά όλα. Ε, αν και πάντα πιο σημαντικό είναι ο κόπο και ο χρόνο που έχει ξοδέψει, και τελευταίο τα, ε, τα λεφτά. Και πάλι αυτή η πρόταση τη διασκέδαση με live, αυτοργανωμένα, δηλαδή ότι το κράτο δεν βγάζει κάτι από αυτά δεν θα πληρώσουμε FiPA. Έτσι, ούτε στην Κάβα που τους κλείνει το μάτι σε φάση ότι δεν θέλουμε τιμολόγιο. μολόγιο. Δεν θέλουμε τιμολόγιο μολόγιο. Ε... Ήταν μια πρόταση στη διασκέδαση η οποία έτσι πέρασε από πολλά κύματα γιατί να πούμε ότι ε, μετά υπήρχε φυσικά και καλώς υπήρξε και υπάρχει ακόμα η κριτική το ότι γίνεται μια πορεία για κάποιον κρατούμενο ή για κάποιο γεγονός έτσι, γιατί πλέον γίνονται σαν όλα αυτά τα χρόνια και πολλές, πολλές για ζητήματα γη και, και ελευθερίας με τα αιωλικά, με πάρα πάρα πολλά, για τις χαλκιδικές σκουριές, τώρα μιλάμε για πάρα πολλά γεγονότα. Να πούμε ότι υπήρχε και ο κόσμος που θεωρήθηκε κάπως κομμήτες και μετεωρίτες αυτού του χώρου, γιατί ο ΑΑ χώρος ήταν συμπαθής από πολλούς, ποιος έδινε εκεί την ψυχική του υγεία για να μπει στην διαδικασία να συνδιαμορφώσει πράγματα και καταστάσεις... Μία άλλη κουβέντα. Υπήρχε κόσμος που έστω και οι κομίτες μετεωρίτε παίρνανε μία οσμή έτσι, της αυτοργάνωση, γιατί εμείς ήδη φτιάχναμε, ε, βάζαμε τις βάσεις ε, του τρόπου που θέλαμε να διασκεδάζουμε. Έτσι, θέλαμε να παίξουμε πάνκ και μετά το πάνκ θέλαμε να ακούσουμε μπλιμπλίκια. Θα γινόταν αυτό. Ε, πάντα υπήρχε κριτική, πάντα υπήρχαν διχογνωμίες για το μέχρι για τη μουσική που χρησιμοποιούσαμε ή για τον τρόπο που καλούσαμε τον κόσμο ή αν θα χρησιμοποιούσαμε social και καλώς είναι να υπάρχουν λες, αυτές τις κουβέντες, το κακό είναι να τα παίρνεις όλα αυτόματα, να αντιγράφει, π.χ. το κράτος αυτόματα, να νοικιάζεις κάποιο μαγαζί ή οτιδήποτε. Καλώ υπήρξανε αυτά. Ε, εγώ αυτό ήθελα να πω από πλευράς μου το οποίο μας διέφυγε πριν ότι η άλλη πρόταση στην ψυχαγωγία την οποία και ο κόσμος που την πλαισίωνε πολλές φορές δεν μπορούσε να το καταλάβει. Δηλαδή, ερχόντουσαν κάποιοι π.χ. να δούνε Lost Bodies σε ένα αυτοργανωμένο live και ψάχνουν να δούνε ότι τε, κάπου δίνουμε είσοδο και πού πληρε... <laughs> προσπαθούσαν να βρούνε πώς λειτουργεί αυτό. Και ο κόσμος ή πλαισίος προσπαθούν να του πει ότι λειτουργεί και αυτόματα. Έτσι, με σεβασμό, ένα στην άλλη. Και όλα αυτά λειτουργούν, παιδιά, αυτά. Μπορούμε, μπορούμε και χωρί κράτο. έτσι. Ε, Μεγάλη κουβέντα, αυτό μπορούμε χωρίς ε, κράτος. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, θα έρθει και ένας φίλος εδώ να κάνουμε γεωπολιτική, γεωστρατηγική ε, ανάλυση ε, παγκόσμια κιόλα. Θα είναι εκπομπηθανομαστή γεωγραφία και πολιτική. Ε, αλλά μέχρι τότε θα γυρίσουμε στο Δεκέμβρη και δίνω πάσα στην ε, Κατερινά. Νομίζω ότι κάτι που τόνισε και είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η διάχυση επαναστατικών πρακτικών πλέον μετά το Δεκέμβριο ότι ε, από τη στιγμή που είχε κατέβει τόσος κόσμος στον δρόμο, δηλαδή εντάξει, μ, α, ε, λίγο τα αντιπολεμικά, λίγο ε, ο μαης Ιούνης ε, εκεί 6, 7, λίγο ο ε, σίγουρα, ε, λίγο μετά ας πούμε όλα αυτά με τους αγανατισμένους κλπ, σίγουρα ε, ο μέσος ε, ενήλικα του τώρα έχει κατεβεί σε μια πορεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς να μπορούμε να αφαιρθούμε στο δρόμο, έτσι. Δηλαδή, κάπω ότι αυτές οι, οι τεχνικές αυτής οι γνώσης, αυτή η συμπεριφορά στον δρόμο, το να είσαι στο δρόμο, δεν είναι πλέον ε, μόνο το... Το, το χωραφάκι ενό μια μιας πολύ συγκεκριμένη και περιθωριοποιημένη μερίδα ανθρώπων. Ότι ο, ο μέσο ενήλικα, λίγο συνειδητοποιημένο, έχει, έχει έτσι, ε, μια γνώση το πώ φερόμαστε σε μια πορεία, ότι μπορούμε να κάνουμε μια πορεία, ότι μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν αγώνα χωρί να μιλάμε για, τους, ε, για την καταστολή του και για του συλληφθέντε του. Υπήρξε μεγάλο κύμα αλληλεγγύη μετά για του συλληφθέντε του Δεκέμβρη πολλά πράγματα που οργανώθηκαν και μάθαμε και πώς τελικά όπως λες ας πούμε με τρόπους διασκέδασης με μπάρουμε όλα αυτά τα πράγματα μάθαμε πώς να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν φάει καταστολή και να ξέρουν και φυσικά το κράτος ότι ναι δεν τους αφήνουμε μόνους Η ότι... ηθικά, mm -hmm. πολιτικά και οικονομικά πάντα ακριβώς. στήριξη Ακριβώς. Δηλαδή ε, με αυτόν τον τρόπο δημιουργηθήκανε αυτό που λένε ε, αντενακλαστικά. Ξέραμε δηλαδή σε κάθε κατάσταση τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο το οποίο ε, το σκέφτηκα πριν από ένα χρόνο περίπου. Ε, εγώ πλέον δουλεύω σε σχολεία οπότε είμαι έτσι σε επαφή με αυτό το, το χώρο και στις διάφορες επαιτίους κλπ, είναι σαν ε, ε, να μιλάνε για τους ανθρώπους που, που πολεμήσανε για τα ιδανικά τους, σαν να μιλάνε μόνο για το παρελθόν. Και ήθελα να πω ότι ένας καθηγητής μάλιστα τόνισε, ότι πού να καταλάβετε εσείς οι άνθρωποι του σήμερα, πού να καταλάβουν οι άνθρωποι του σήμερα, τη αγώνα δώσαν αυτοί οι άνθρωποι για την ελευθερία τους και για τη δημοκρατία και για τέτοια πράγματα. Και θέλω να το πω κάτσε λιγάκι φίλε μου <laughs> και εμείς κάποιες θυσίες ε, τις κάναμε και κάποιο πόλεμο τον κάναμε και όσο μπορούσαμε κρατήσαμε μια πολεμική κατάσταση μέσα στον αστικό ιστό ε, και όχι έχουμε ζήσει και εμείς πράγματα και νομίζω ότι δεν έχει όλη αυτή η εξέγερση... Εντάξει, φυσικά, Ναι, οκ. Okay. Μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να έχει κρατήσει πολύ παραπάνω και να είχε. Γιατί φυσικά να πούμε και το... ότι το χριστουγεννιάτικο κλίμα δεν έκανα καλό στο φοιτητικό... φοιτο... φοιτητό κόσμο, τουλάχιστον που πήγε στα χωριά του. Αν και πολλοί λένε ότι μετέδωσε και την εξέγερση στα Της χωριά σπίθα. του. Ακριβώ, με τα μεταλαμπάδευση αυτή τη σπίθα Αλλά ε, το... μόνο και μόνο το γεγονό ότι ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπήρξαμε εκείνες τις μέρε εκεί ε, το ζήσαμε. Δείξαμε ότι. Τα πράγματα είναι δυνατά. Είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε τέτοιες καταστάσεις και γιατί όχι, ας πούμε, και στο σήμερα να διεκδικήσουμε πράγματα και με άλλους τρόπους. Παρά το τεράστιο τσουνάμι που φάγαμε από την κρίση, από τις ε, απαρνοτές κρίσεις, π.χ. COVID, ε, πόλεμοι σήμερα που φέρανε την ακρίβεια και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, όλο αυτό το σκημένο κεφάλι. Μην λε και τίποτα και που mm -hmm. μπορείς ακόμα και τρέφεσαι και... Να υπάρχει. Έτσι, ναι, να λες και ευχαριστώ στο αφεντικό σου που σε έχει και κάνε και δύο υποχωρήσει, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, Μην γυρίσουμε, μην γίνουμε κάποια άλλη χώρα, έτσι αν και από τις χειρότερες μακράν χώρες σε όλα τα στατιστικά, στατιστική δεν λέει κάτι. Ε, πριν, επειδή θα το ξεχάσω, θέλω να πω πόσο σημαντικό και δυναμικό ήταν το, το όλο αυτό, το ότι παίρναμε feedback όχι απλά μόνο από τους Ζαπατίστας και από τη Χιλή, μιλάμε όλος ο πλανήτης ξεκίνησε να συζητάει για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Αν θυμάστε, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, μπ, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία ξεκίνησε, ε, δεν τα πάει καλά. Η χώρα που ξεκίνησε τη δημοκρατία καίγεται, η χώρα που ξεκίνησε τη δημοκρατία πλέον ε, βαδίζει προς την αναρχία γράφανε τότε και θυμάμαι. Αναρχοτουρισμός, μόνο αυτό θα πω για τα εξάρχια του μετά. Ε, ναι, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα αναρχοτουρίστεν, οι οποίοι, εντάξει, ίσως δεν είναι και αυτοί που αναβήκαν τα ενοίκια σιγά-σιγά, αν και δεν είναι και για το Gentrification, αλλά ε, θα, θα το συζητήσουμε και αυτό σε μια επόμενη εκπομπή για το Airbnb, μαζί με τη συνέλευση που ασχολείται με το ζήτημα. Ε, να πούμε ότι θυμάμαι όταν γνωρίσαμε πρώτη φορά συντρόφους σε, σε μια δικτύωση αντιξουσιαστικών ε, αυτοργανωμένων ραδιοφώνων ε, διεθνή όταν γνωρίσαμε τους ε, χιλιανούς π.χ. οι οποίοι έχουν και αυτή μια σπίθα ε, σε πράγματα που τους έχει συμβεί, μας δείχνανε φωτογραφίες και αφίσες από τα δωμάτια τους τα οποία ήταν οδοφράγματα της Αθήνας και μας λέγανε εσεί. Μα δείξατε, γιατί τότε και το άρχισαν και τα βίντεο στο, στο διαδίκτυο να είναι πιο σιγά σιγά ε, προ όλου εύκολα προσβάσιμα. Άρα άρχισε κι άλλο κόσμος να βλέπει. Δεν θα ξεχάσουμε, όπω είπαμε, τον Ζαπατίστα στο το γράμμα. Ο εμείς οι μικροί από την άλλη πλευρά του κόσμου. Έλα, πες, πες κάτι. Όχι, τίποτα. Αυτό τον, τον υποδιοικητή Μάρκο που έστειλε το, το μήνυμα στα ελληνικά. Διάβαζε το κείμενο στα ελληνικά. Με, ενθουσιασμένος προφανώς με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα γιατί εντάξει, και αυτός από το δικό του, δικό του κομμάτι ας πούμε, δύσκολο που είχε επιλέξει ε, να ζει εκεί πέρα με τους συγκεκριμένου ανθρώπους είναι κάτι το ενθαρρυντικό όταν βλέπεις στην άλλη άκρη πούμε, του κόσμου να γίνεται μια εξέγερση ας πούμε, τύπου το οποίο και, και αυτό δεν ήξερε που μπορεί να, οδη, να οδηγήσει. Το κάδρο, μας κάναν και ένα κάδρο, το θυμάστε αυτό? Όχι, για πες. Ναι, ναι, ναι, μας είχαν κάνει ζαπατήσει Ζαπατίστας και ένα κάδρο, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι ναι ναι, ναι. Είχε... Η φωτο... <laughs> ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Ναι, ναι, είχε μπει, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα εκεί κοντά στο μνημείο του του Οκ, okay. ε, ε, ωραία. Πάμε να πούμε και δύο λόγια για, το, για την αποφώνηση. Συστικά έχουμε φτάσει στο τέλος. Δεν ξέρω αν μας έχει διαφύγει κάτι σίγουρα πολλά. Σίγουρα είναι κουβέντες. Εσείς μπορούμε να συζητάμε και να μας έρχονται συνεχώ πράγματα. Ε, απλά πάμε να επιστρέψουμε πάλι back to the basics ότι ο κ. σπόρος είχε φυτευτεί από τότε. Τουλάχιστον στις γενιές που το ζήσαμε έντονα από σχολεία, από σχολές, μέχρι και άνθρωποι που δουλεύανε και θέλα να έχουν έτσι μια άποψη για το τι συμβαίνει στην πόλη τους, έτσι. Ε, να πούμε ότι από τότε άμα κάτσουμε και αριθμίσουμε πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει από όπου αστυνομικού είναι πάρα πολλοί, δηλαδή πολλά αλλάζουν πολλά όμως σε εν τέλει δεν αλλάζουν. Ε, απλά όλα αυτά, οι ισοπηδοτικές, ε, τα όρια αυτά δεν τα σπάμε μόνο εμείς, τα σπάμε όταν είμαστε στο δρόμο και όταν όπως είπαμε και πριν κάπως συλλογικοποιούμε τα ζητήματα που έχουμε σαν άνθρωποι, έτσι. Ε, αυτά από μένα, νομίζω θα σας αφήσω και όλους εσά να μου κάνετε μία αποφώνηση, να σας ευχαριστήσω πάλι που βρεθήκατε εδώ και συζητήσαμε γι' αυτό έτσι, το ζήτημα, με χαλαρή διάθεση πάντα. Δεν είμαστε ούτε ειδικοί, ούτε κάποιοι παραγωγοί, ούτε πολιτικοί αναλυτές που μπορεί να σκέφτεστε ή ακαδημαϊκοί. Είμαστε απλοί άνθρωποι, έτσι, στο σωρό και το μόνο που δεν είμαστε είναι να είμαστε κανονικοί. Γιατί μην ξεχνάτε, το κανονικό δεν υπάρχει. Είναι κατασκευή για να μπαίνετε στα καλούπια. Ε, πάμε κυκλικά. Έτσι όπως έχουμε μάθει. Οριζόντια και κυκλικά. αυτές είναι οι διαδικασίες μας. μα. Δεν έχουμε κάποιον αρχηγό που θα πει παιδιά, πάμε μπρο στο δρόμο που χάραξε ο Έτσι. Ε, Όποιο θέλει. Νομίζω αυτό που έμεινε από το από το δεκεύρι, στις σημνήμες των ανθρώπων που πρωτοστάτησαν, ήταν ε, αυτό που σας είπα και στο διάλειμμα. Ε, αυτό τη αποκεντρωμένης αντίδρασης ε, πάνω στην, ε, σε αυτόν τον κεναλωτισμό. Ε, ε, ε, ξεκίνησε, νομίζω, στη τουλάχιστον στην Αθλητική τεωλέα όπως εγώ, έζησα εγώ. Ε, από τότε βέβαια εντάξει. Τώρα οι λαϊκές ξεγέρης, τότε πι... πιστεύω ήταν συνδεμένες και με άλλες λαϊκές εξεγέρισεις που γινόντουσαν και στην Ευρώπη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, νομίζω το 2011 και κορυφώθηκε και στην Αθήνα το, το 12 ήταν του αχανακτισμένους. Ε... Ήταν αυτό ρε παιδί μου, ήταν μια, μια διαφορετική φωνή στο ξέρεις τι. εμείς μεγαλώσαμε ε... στο Καλούπι στα ένα πρόφητο της το θα διαβάσεις, θα πάρεις, θα πάρεις στοιχείο, θα βρεις, θα βρεις δουλειά, ε, θα επιβιώσεις εσύ και εμείς αυτό το νεοφυρελές σύστημα που σας έχουμε φτιάξει όμορφα και ωραία ε, και άμα ο μπάτσος σε σκοτώσει μάλλον θα έχει και ένα καλό λόγο να το κάνει. Ε, άμα λέγεις όχι σε αυτό φυσικά θα έπαιρνες μια ταμπέλα αντίστοιχη που σε ετοίμαζε κοινωνία. Ε, νομίζω αυτό που από το Δεκέμβρη, ήταν ε, αυτό ε, Μια αντίδραση χωρίς να υπάρχει κάποιο πολιτικό φάσμα την προσδιορίσει Δηλαδή δεν δε συνάβδεις με την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης Άρα πρέπει να είσαι κνίτης ή πρέπει να είσαι σιριζέος ή κάτι τίποτε ε, Νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό εγώ τουλάχιστον προσωπικά συμφωνώ Και ήταν πολύ στοχεύμενο αυτό που είπες Γιατί και αυτό μας είχε διαφύγει Να αναφέρουμε Και το είπες για την αρχή Για τον καταναλωτισμό και όλο αυτό Αν και δεν είπαν πολλά πράγματα στην αρχή Ότι τότε έτσι, Δεν πήγαν τόσο καλά εμπορικά Τα Χριστούγεννα Και όλο αυτό το πανηγύρι Του καπιταλισμού αυτές τις μέρες Δηλαδή καταναλώστε ω, ω, ω, ω, δώστε και σώστε Νομίζω ότι το εξωγενειακό δέντρο που κι εγώ ήταν έχει μείνει στη σπίτι μα ζωντανό, στην Παγκοσμίω. Ναι, ναι. Και στη βαλτινότητα τη νεολαία, νομίζω αυτό ήταν το αντικαταληπτικό συνέστημα. Δηλαδή, προτιμούσαμε να βλέπουμε αυτό το δέντρο να καίγεται και ότι αντιπροσώπευε παρά να σωλήσουμε το σπίτι μα το επόμενο χρόνο και να πούμε, εντάξει, έγινε κάτι, το ξεχάσαμε. Ας συνεχίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό δηλώνανε κάθε Δεκέμβρη και στο αυτοεργανωμένο κίνημα το οποίο γεννήθηκε από το Δεκέμβρη και μετά. Βέβαια τους αγανεκτισμένους το πιέραμε πολύ καλά. <laughs> ε, τώρα βέβαια θα θα επικάψω ότι υπάρχει μια διαφισβήτητη έτσι, απολυτή πολιτική νεολαία, πιάνω σήμερα, ότι, έχουν, ε, ότι έχει κατευνάσει ε, ε, ε, πώς ε, η πολιτική γενικά σαν ε, ιδέα ε... στη νεολαία. Δεν υπάρχουν δεν καθόλου κοινωνικά αντανακλαστικά για οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν στην νεολαία. Απλά πάντα όλες νομίζω αυτές οι γενικεύσεις δεν βοηθάνε, γιατί εγώ βλέπω δραστήριο κόσμο και στην νεολαία. Ε, μπορεί αριθμητικά, έτσι, για αυτούς που μετράνε αριθμητικά και τους ενδιαφέρει η στατιστική, δεν θα βρουν ποτέ καμία σωστή και σοφή απάντηση από τη στατιστική, έτσι... Δεν μας νοιάζει η ποσότητα, την ποιότητα του κόσμου, γιατί αυτός ο κόσμος που έχει την ποιότητα και έχει μάθει να πατάει στα πόδια του, νομίζω είναι εκεί να ε, δώσει τη σκυτάλη και σε κάποιον άλλον, έτσι με ένα απλό σύνθημα και όχι απλά μόνο με τσιτάτα στους δρόμους, έτσι να του δημιουργηθεί μια νοητική διαδικασία, να καταλάβει ότι μιλάμε για τη ζωή του μία φορά αυτό. Ε, και σε ώρα να σε όχι, και, και, τέλειο, όχι, όχι, ήθελα τί <laughs> Ωραία. Πάθες. απλά πιστεύω αυτό ε, νομίζω ότι το, το νήμα για την ε, αυτή την παραστατική πρακτική που ακολουθήσαμε τότε πιστεύω είναι ακόμα ζωντανό σήμερα ε, φυσικά το πάθος για την ελευθερία και το πάθος για μια εξοπρεπή ζωή είναι πάντα ένα, ένα πρόβλεπτο είναι παραπρόβλεπτο στην ιστορία ε, και θα παραμένει να υπάρχει είναι πολύ παραγοντικό αυτό το ζήτημα, σίγουρα. Ε, ωραία. Ε, κάτι άλλο από εσάς? Εγώ ένα πολύ σύντομο σχόλιο να πω ότι χαίρομαι πολύ που βρέθηκαμε σήμερα και τα είπαμε και μας έφερε εδώ λίγο να αναστοχαστούμε ε, σε όλα, τόσα χρόνια πίσω. Ε, και για μένα είναι μία έτσι ε, σί, σίγουρα... σίγουρα ο Δεκέμβρη γέννησε πάρα πολλά πράγματα και μας έχει αφήσει μια παρακαταθήκη και μια ε, τρόπο και δράσης πιθανά με όλα τα καινούρια που ε, πάντων, ενθάρρυνε να συμβούν για τις κοινωνικές διεργασίες. Εγώ νιώθω ότι σήμερα μετά και από όλα αυτά που έχουν συμβεί τα 15 χρόνια αισθάνομαι λίγο πιο μουδιασμένη την κοινωνία. Ε, ...αλλά κρατάω τη σημερινή μα συνάντηση και σαν μια έμπνευση για να ξαναξεκινήσει κάπως έτσι λίγο. Να, να, να δοθεί κι άλλο πάτημα για περισσότερη συνάντηση, περισσότερη συζήτηση και εμ, επαφή του κόσμου... ...για να, να έρθουν κι άλλες μέρες έτσι πιο μαχητικές και πιο διεκδικητικές από ό,τι μου εγώ προσωπικά αισθάνομαι, τις σημερινέ. Οκ. Okay. <laughs> μια χαρά. Και εργαζόμενε, εσύ ακόμα δουλεύεις, από τότε δεν έχει αλλάξει τίποτα. <laughs> <laughs> Η μοίρα δεν έχει αλλάξει, καταρχήν πριν πω το οτιδήποτε. Ε, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ εδώ για τη συνάντηση που μας κάλεσε εδώ πέρα. Είναι τιμή μου προσωπικά που είμαι εδώ πέρα και τα λέμε μετά από τόσα χρόνια για τα συγκεκριμένα γεγονότα. Ε, προσωπικά για μένα ο, ο, ο, ο Δεκέμβρη, ήταν σε, βαθύτερο, ας πούμε, σε βαθύτερη έτσι, δικιά μου διαργασία, Πρακαλώ. αναζήτηση. Ε, ήταν εκπληκτικό το ότι δραστηριοποιήθηκε πάρα πολλοί κόσμος σε αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ ας πούμε, τόσα χρόνια προσπαθούσα... Ε, πολιτικά να πιαστώ από κάπου. Ξεκίνησα από τις πορείες τότε του 2002 με τον Αρσένη, με τα νομοσχέδια και τέτοια. 2000 νομίζω δεν θυμάμαι, 1999 κάπου εκεί με τις καταλήψεις. Θυμάμαι πολύ έντονα αυτό που είπε πριν, ε, για τις, ε, ότι προσπαθούσαν πάντα να καπηλευτούν οποιοδήποτε κοινωνική κοινωνικός αγώνα γινόταν και τότε με τα σχολεία θυμάμαι πολύ έντονα πούμε, το, το κουκουέ με, το, με την κνένα. Καπιλευτή τα, τα σχολεία που κατεβαίνανε στον δρόμο, τα κατελειμμένα σχολεία και ζητούσαν ε, ε, κατάργηση των, ε, των δεσμών. Γιατί δεν ξέρω εγώ τότε το σύστημα, πως καταρχούσαν τις δέσμες και κάνανε κατευθύνσει. Ε, γενικότερα ζητούσαν ε, πράγματα. Ε, ο Δεκέμβρης απόδειξε ότι τελικά όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος που κατέβαινε στις πορείες και είχε μια πιο συγκρουσιακή βασικά διάθεση, από άλλους δεν είναι η 50, η 100, οι 200, που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος. Βέβαια αυτό δεν το λέμε για να κερδίσουμε ότι α, είμαστε τόσοι και δεν, δεν ήμασταν όσου μας δείχνανε τέλο πάντων. Είναι αποτέλεσμα των πράξεων αυτών από το, από το ίδιο το σύστημα που... Καθημερινά ας πούμε, θέλει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από σένα, να σε διαλύσει κυριολεκτικά, να σε κάνει ένα κουρέλι και να είσαι ένα απλό γρανάζι πούμε, του συστήματο. Ε, ο, ο Δεκέμβρης ε, είχε αυτά τα το χαρακτηριστικά, ε, τον κόσμο που μπήκε πολύ μέσα και δημιούργησε, όπως είπα και πριν, ένα πεδίο για να, για να υπάρχει μια, μια διεργασία, μια ζήμωση με την κοινωνία για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Γίνανε κάποια πράγματα, να μην λέμε ότι δεν έγινε τίποτα, ας πούμε, η ότι ναι, είπαμε, η κοινωνία είναι μουδιασμένη. Έχει περάσει και η κοινωνία πάρα πολλά 15 χρόνια μέχρι σήμερα από το 8 Έχουν γίνει πάρα πολλέ ε, ε, κοινωνικές ε, διαδικασίες και συγκρουσιακές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Ε, αυτό που κρατάμε είναι ότι ο κόσμος άρχισε να σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Κατάλαβε ότι ο εχθρό είναι συγκεκριμένο και ότι δεν είναι πάντα για καλό ας πούμε, τα σώματα ασφαλεία. Δεν είναι για να προστατεύουν. Τον άνθρωπο που μέχρι τότε, πούμε, υπήρχε αυτή η λογική ότι ναι, μα καλή αστυνομική, πούμε, είναι εκεί για να προστατεύουν τον πολίτη. Όπως, πολύ χαρακτηριστικά, μετά, ε, ονομάσαν, ας πούμε, και το Υπουργείο. Προστασία του πολίτη. Τι πιο, ας πούμε, οξύμορο. Ε, Ορουελικό. ναι. Ε, αυτό βασικά ότι δημιούργησε μια κατάσταση που ο κόσμο θα μπορεί να, να επικοινωνήσει σε άλλε βάσει. Απέδειξε ότι μέσω τη αυτοοργάνωσης, τη αλληλεγγύη, τον τρόπο διασκέδαση που είπαμε πριν, ότι ο κόσμο μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα χωρί να έχει ανάγκη το ίδιο το κράτο σε ένα βαθμό. Γιατί εντάξει, μην μη, μη γελιόμαστε. Στο, σε ένα σύστημα καπιταλιστικό ζούμε. Οπότε, όσο μπορούμε μέσα σε αυτό να ελκύεται η κοινωνία και να κάνει κάποια πράγματα με σκοπό. Τελικό σκοπό την ανατροπή του α πούμε για κάτι καλύτερο που προφανώ πρέπει να υπάρχει και μια πρόταση μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Ε, Λειτουργησε, ας πούμε, για μένα. Δυστυχώ, γιατί είχαμε ένα νεκρό, Δυστυχώ, δεν θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό. Ε, Λειτουργησε τουλάχιστον ε, προ την κοινωνία ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Μπορούμε να πάμε παραπέρα. Ε, βλέπουμε τα αποτελέσματα ας πούμε ποια είναι, με δολοφονημένο κόσμο από τα σώματα ασφαλεία, οπότε. Πάμε παρακάτω, μιλάμε με, με άλλους όρους, ε, ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός μας, αυτό βασικά. Και μας δίνει έτσι ένα, ένα χαρακτήρα του να βλέπουμε μπροστά και ότι μπορούμε τελικά να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί κάποτε ήσχε και αυτό τι έλαμο εντάξει θα πάμε στην πορεία, για, αντιπολεμικό ας πούμε, συλλαλή. Τώρα, γιατί πάτε τώρα εκεί, γιατί ασχολείστε. Όλα αυτά όμως είναι κομμάτι του παζλ της κατάστασης που βιώνουμε σήμερα. Ακριβώς. Επειδή η ζωή έχει φτάσει σήμερα, έτσι όπως είναι σήμερα, γι' αυτό σχολιόμασταν τόσα χρόνια. Ε, αυτό θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπες. Και φυσικά αυτό νομίζω που για μένα άφησε ο Δεκέμβρης, δηλαδή αυτό νομίζω η φράση που, που θα αντιπροσώπευε όλα αυτό, είναι ότι το, κράτηος, το κράτος πρόνοιας είναι μια αυταπάτη, δεν θα σε λυπηθούν και εσεί σε 15. Ωραία. Ε, λοιπόν, μετά από αυτό νομίζω ότι... Τελείωσε για σήμερα ο Παρίας. Ε, σας κρατήσαμε συντροφιά παρέα τώρα με, τόσα, με τόσο πολύ ομιλία, δεν ξέρω κατά πόσο καλή παρέα ήμασταν. Ε, οι εκπομπές να θυμάστε ότι ανεβαίνουν στο Mixed Cloud, ε, Ακούτε και ενημερώνεστε από τα social media του Radio Reboot για τις νέες επόμενες εκπομπές. Όπως και όσον Σονούπο θα, έχει μια, θα υπάρχει μια καταπληκτική σελίδα Παρίας η οποία θα σας εισάγει έτσι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Παρίας, τις επόμενες θεματικές εκπομπές, γιατί ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα, εγώ και η βοηθή μου. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ και με βοήθησε να πούμε δύο λόγια, έτσι από τη δικιά μας οπτική. Και το ραντεβού θα το κλείσουμε πάλι για το άλλο Σάββατο στις 4. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε Πάμε να λίγο μουσική Και ραντεβού, όπως είπαμε, το άλλο Σάββατο Λοιπόν, και θα κλείσουμε με Κομμάτι του εργαζόμενου <laughs> <laughs> Πάμε Welcome his scheme for a savior machine They called it the prayer, its answer was law, its logic stopped war. Give them food how they adored till it cried in its boredom. Είναι